Καλησπέρα. Ναι, κάτι να έχει. Κάτι έχει το μικρόφωνο. Εδώ είμαστε λοιπόν. για αγαπητοί φίλοι. Και όπω έχω προαναγγείλει από την προηγούμενη εβδομάδα και κατά τη διάρκεια των εκπομπών, και με αναρτήσει, θα έχουμε σήμερα μία συζήτηση. Τώρα το βράδυ, να κλείσουμε τη βραδιά. Ωραία, Παρασκευή βράδυ σήμερα. Με τον Νίκο Τολιγερό, δεν χρειάζεται να λέω περισσότερα. Απλέον έχει αυτοενταχθεί στην ομάδα του Αλμπέντου εδώ στην παρέα τη Μεγάλη και μας θυμά αυτό. Και θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή κουβέντα. Δεν έχουμε άλλη εκπομπή μετά. Και βεβαίω θα παιχτεί σε επανάληψη και συγκεκριμένη και οι άλλε λόγω διαφορά ορών με Αυστραλία, Καναδά, Αμερική που του βολεύει. Και ω φίλου θέλουν να κάτσουν το βράδυ και να ακούσουν τα δεδομένα. Λοιπόν, και για να μην καθυστερούμε, πιθανόν έχω στη γραμμή τον Τελεπορό. Νίκο, καλησπέρα. Καταρχήν να μα ακού καλά. Καλησπέρα και σα ακούω μια χαρά. Ωραία. Και επαναλαμβάνω, δεν θα πάψω να το λέω. Είναι τιμή και χαρά να σε έχουμε εδώ πλέον συχνά. Και οι φίλοι που είναι πολλοί και θέλουν να ενημερώνονται και μάλιστα από το στόμα το δικό σου. Οπότε νιώθω κι εγώ ιδιαίτερη ικανοποίηση. Θα μπορούσα, αν ήμουν αφηρημένο, αφού δεν είχα άλλη να πάω και εγώ να πιώ καφέ. Προτιμώ λοιπόν να κουβεντιάσουμε εδώ δημοσίως και να μας ενημερώνεις για πράγματα που ξέρεις και πίσω. Και, και μπο... εγώ το χαίρομαι γιατί μαζί σου πάνω ότι μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα για πολλά θέματα να καλά, και πάλι, ναι. ποικιλία και κατά συνέπεια από τη στιγμή που και οι άνθρωποι το θέλουν να υπάρχει μια ενημέρωση η οποία να είναι και χαρούμενη αλλά και σοβαρή νομίζω ότι έχεις και τις δύο ικανότητες και γι' αυτό το χαίρομαι κάθε φορά και για μένα είναι μεγάλη χαρά να λες ότι έχω ενταχθεί στην ομάδα του Αλμπέντο Δεν σε ενέταξα εγώ, έχεις αυτοενταχθεί Εντάξει, εντάξει, ας το πούμε έτσι να φοβάμαι ότι στο τέλο θα μου πεις ότι έχω κάνει και εισβολή Κοίτα αν είναι να κάνει εισβολή εσύ εδώ που είναι ο σταθμός ελληνοκεντρικός χωρίς να είναι δογματικός σε σχέση με τις εισβολές που υφιστάμε θα ανοίγω να σου δώσουμε και τα κλειδιά αγόρι μου <laughs> <laughs> Λοιπόν, ξεκίνα να πάμε στη γασιά της χαλαρά και όμορφα και με καλή διάθεση τη σημερινή έτσι βραδιά και όπως είπαμε έτσι στο ξεκίνημα, είχαμε μια ψηφοφορία σήμερα στη Βουλή και επειδή εσύ ξέρεις τα πράγματα και πίσω από την κουρτίνα, δώσε μας λίγο τη σκέψη σου Νίκο. Ναι, ναι, βέβαια τώρα είμαστε την επόμενη μέρα. Ναι, δεν Η δεν ψηφοφορία έγινε ναι. στις 3 του μηνός και ναι. αφορούσε τις συμβάσει ε, για τα θέματα το θαλάσσιων οικοπαίδων εντός της ελληνικής ΑΟΣ και έχει τεράστια σημασία γιατί είχαμε κάνει αναφορές σε αυτές τις συμβάσεις ότι θα ερχόντουσαν. Τερικά ήρθαν 3 Οκτωβρίου στη Βουλή των Ελλήνων. Είχαμε 282 βουλευτές οι οποίοι υπερψήφισαν, καταψήφισαν ή δήλωσαν ότι ήταν παρόντε ανάλογα με τις συμβάσει. Αυτό που έχει σημασία χωρίς να κάνουμε μεγάλη ανάλυση για τα δεδομένα, είναι ότι οι τέσσερις συμβάσει που αφορούν τη θαλάσσια περιοχή Ιόνιο, το θαλάσσιο οικόπεδο 10, την θαλάσσια περιοχή διδικά Κρήτης και τη θαλάσσια περιοχή Νοτιοδυτικά Κρήτης πέρασαν, άρα το μικρότερο ήταν με 172 ανθρώπους που ψήφισαν υπέρ και το μεγαλύτερο 181. Αυτό σημαίνει ότι πέρασαν πολύ άνετα. Είναι ένα καλό σημάδι γιατί σημαίνει ότι το θέμα της αξιοποίησης τη ελληνική ΑΟΣ αρχίζει να γίνεται κτήμα και των ελλήνων πολιτικών. Οι διαφοροποίησεις που είχαμε, είχαμε την προηγούμενη κυβέρνηση που ψήφισε απλώς παρούσα, άρα με 74 βουλευτές, σε τρει ψηφοφορίε και 75 σε μία ε, έχει ενδιαφέρον αν το παρατηρήσουμε γιατί στην πραγματικότητα αυτές οι συμβάσεις έγιναν από την προηγούμενη κυβέρνηση έφτασαν ε, τελικά στο τελευταίο στάδιο 15 μέρες πριν τις εκλογές και τώρα ήρθαν οι συμβάσεις με τη νέα κυβέρνηση και είναι η νέα κυβέρνηση που ε, της προώθησε ενώ η προηγούμενη που της έφτιαξε ουσιαστικά δήλωσε απλώς παρούσα ναι. γιατί θεώρησε ότι δεν έπρεπε να τι υποστηρίξει. Δεν έχει μεγάλη σημασία, θα φανεί με την ιστορία, απλώς για μας, επειδή κοιτάζουμε τα θέματα σε εθνικό επίπεδο και ελληνικό, ναι. είναι μια μεγάλη αρχή για την Ελλάδα, διότι ναι. αυτό σημαίνει τώρα ότι μπορούμε να πούμε ότι η ενεργειακή Ελλάδα άρχισε ε, μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις. Θυμάστε ότι μόνο και μόνο για αυτά που είναι κοντά στην Κρήτη και ουσιαστικά και νότια Πελοποννήσου ε, μιλάμε για 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα είναι το μέγεθο τη ίδια της Πελοποννήσου. Άρα σημαίνει ε, Σημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνισμού που έχουμε να διαχειριστούμε τόσε μεγάλες εκτάσει. Σε τόσες πολλές περιοχές Με επίσημο τρόπο ναι. Εντός κυριαρχικών δικαιωμάτων ναι. Εκτός κυριαρχίες Δηλαδή πέρα από την εγελίτητα ζώνη Που όπως σημάσει, σε μας Σταματάει στα 6 ναυτικά μίλια ναι, ναι, ναι, Εδώ ναι, ναι, ναι. πηγαίνουμε έω τα 200 ναυτικά μίλια Και ε, έχουμε αυτές τις συμβάσει Στο Ιόνιο με την Ρεψόλ Και τα ελληνικά πετρέλαια Στην κοινοπραξία Να πούμε εδώ Πατά η Ρεψόλ είναι η ισπανική εταιρεία να πούμε στους φίλους εδώ για όσοι το ξέρουν ότι η Ρεψόλ είναι ισπανική εταιρεία. Σωστά, σωστά. Και έχουμε και ξέρω ότι τα ξέρει απλώς πάνω τα αν πρέπει να διευκρινίζω ή να μην διευκρινίζω και μετά έχουμε και την Total με την Exxon Mobil και τα ελληνικά πετρέλαια, άρα την γαλλική την Αμερικανική και την ελληνική που θα βρίσκονται στις δύο θαλάσσιες περιοχές που είναι κοντά στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη άρα γιατί έχει τεράστια σημασία γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε συμφωνίες με τόσο μεγάλες εταιρείες η Exxon Mobil ξέρεις ότι είναι η πρώτη στον κόσμο ε, η Τοντάρι ε. είναι από τις πρώτες και το ίδιο και η Repsol ε, θα αναζητήσουν στο Ιόνιο πετρέλαιο και η νότια της Κρήτη και νοτιοδυτικά ε, ουσιαστικά φυσικό αέριο αυτό γιατί είναι τόσο σημαντικό για μας, γιατί ήταν το τελευταίο στάδιο, τώρα είναι το θέμα της άδειας έρευνας και αυτό σημαίνει τι, σημαίνει ότι τώρα εντός μιας περίοδου πρέπει αυτές οι εταιρίες να αρχίσουν τις έρευνές τους και να κάνουν μάλιστα και μια υγιότρηση για να μπορέσουμε στη συνέχεια να κάνουμε ανανέωση της συμφωνίας και στη συνέχεια αν βρουν Φυσικό αέριο ή πετρέλαιο να περάσουμε στο στάδιο τη συμφωνία για την εξόριξη. Δηλαδή, ακολουθούμε το μοντέλο τη Κύπρου που βέβαια ξεκίνησε πιο νωρίς, εφόσον τα θαλάσσια οικόπεδα ήταν έτοιμα από το 7, εμεί τα βάλαμε το 14. Μετά είχε τη συμφωνία με την Νόμπελ για το θαλάσσιο οικόπεδο 12 και τώρα η Κύπρο έχει συμφωνίε με. Τα θαλάσσια κοπεδα 2, 3, 5, όχι 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12. Με τις εταιρείε Eni η Kogaz είναι κορεάτικη, Με την Exxon Mobil και την Qatar Petroleum, άρα από το Κατάρ. Και με την Eni και την Total, την Ιταλική και την Γαλλική. Εμεί εμείς λοιπόν ακολουθούμε μετά από τρει γεωτρήσεις στην Κύπρο, την ίδια πορεία, δυναμικά. Γιατί δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι πρώτον είναι καλό που έρχεται η Exxon Mobil και η Total και στην Ελλάδα διότι βρίσκονται και οι δύο ήδη στην ΑΟΣ τη Κύπνου και επειδή περνάει από εδώ ο άξονας για τον αγωγό φυσικό αερίο ο ISMED θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εταιρείε που βρίσκονται στις δύο ΑΟΣ του Ελληνισμού και μετά ακολουθούνται η πορεία προς την Ιταλία και το άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι ήδη η ExxonMobil είχε ζητήσει από την Κύπρο να έχει ένας τερματικό σταθμό υγροποίησης και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και το ίδιο αίτημα και στην Ελλάδα, γιατί είναι το, ο μόνος τρόπος να μεταφέρουμε αυτό το φυσικό αέριο σε μορφή υγροποιημένη με τα καράβια LNG. Άρα για μας είναι πραγματικά ιστορικέ ημέρες, επιμένω και στην εκπομπή σου γιατί Τελικά παρατηρώ ειδικά στην Ελλάδα ότι όταν έχουμε να πούμε καλά νέα κανένα δεν τα αναδεικνεί ναι. ε, και όταν έχουμε τα χειρότερα τα βάζουν παντού Έτσι. Ε, είναι ένα πράγμα που για να καταλάβεις το περιμένουμε εδώ και πέντε χρόνια για την τελική του φάση ε, από το 2014 ε, είχαμε υπογράψει το δίκαιο της θάλασσα το 1982 το κυρώσαμε το 1995 και φτάσαμε στο στάδιο το συμβάσεων το 2019. Άρα τεράσια περίοδο ναι, Και τελικά υλοποιείται ένα όραμα γιατί μέσω αυτής της αξιοποίησης θωρακίζουμε την ελληνική ΑΟΣ και την Ελλάδα και έτσι η πατρίδα μας ε, θα είναι πιο δυνατή γεωοικονομικά και κατά συνέπεια ε, θα είναι πιο αξιοσέβαστη όσον αφορά το γεωπολιτικό γιατί θα έχουμε μια αναβάθμιση. Λοιπόν. Αυτό εν Λοιπόν να το πάμε από την αρχή Επειδή εγώ έχω ασχοληθεί με την αυτιλία Και ξέρω δεν κάνω τον πονηρό προς Θεού Συζήτηση κάνουμε για να, εσύ πιο... ναι, βέβαια, βέβαια. για να γίνεσαι Εσύ πιο κατανοητός Στους φίλους που μας ακούνε Και έχω διαπιστώσει Και αυτό είναι καλό για όλους Ότι όταν αναρτάς τις εκπομπές που κάνουμε μαζί Είδα την τελευταία έχει περάσει 10.000 επισκέψει. Αυτό είναι πολύ καλό για, και για μένα προσωπικά και για το σταθμό, Νίκο, να το ξέρει. Όλα το μπορώ, Αυτό είναι μια απόδειξη αντικειμενική ότι χαίρομαι που το κάνουμε μαζί, γιατί αλλιώ θα είχαμε κάνει απλώ την εκπομπή και δεν θα το ανέβαζα στο δικό μου το κανάλι. Άρα εδώ είναι μια απόδειξη. Έτσι. Δεύτερον, ε, βλέπω όντω αυτό που λες ότι πολύ γρήγορα υπάρχουν άνθρωποι που μα ακούν και μπορούν να βρουν και χάρη στι γνώσει σου και ερωτήσει. Ε, τεχνικά δεδομένα για σημεία που είναι σημαντικά τα οποία δεν ακούγονται αλλού ή τουλάχιστον ε, δεν ακούγονται ή ε, τεχνητά ή ε, λόγω άγνοιας ναι. αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουν πρόσβαση σε μια πρώτη ενημέρωση και μπορούν μετά στη συνέχεια επειδή όλοι οι ακουρατές ασχολούνται με εθνικά θέματα και κοιτάζουν και τα θέματα στρατηγική. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται σε επίπεδο ενέργειας γιατί η στρατηγική ενέργεια πάνε μαζί Έτσι. και μετά μόνο έρχεται η οικονομία και η πολιτική. Άρα άμα δεν ξέρουν καλά τα θέματα τα ενεργειακά είναι δύσκολο να κτήσεις μια υψηλή στρατηγική. Άρα πρέπει να μάθει και ο κόσμος μας ακούει εμά γιατί έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα όντω. και είμαστε πάρα πολύ ψηλά συμμετροί στον πλανήτη Νικό ε, να σκέπ το όλο κάνδρο και όχι το, το μέρος. Αυτή τη, στιγμή, αυτή τη στιγμή για όλη τη μεγάλη παρέα που έχει στηθεί Θύπαρα σε η βράδυ να μας ακούσει και κυρίως εσένα εννοείται έχουμε κόσμο από το Τορόντο, από το Μαϊάμι μέχρι το Brisbane της Αυστραλίας που ήσουν την προηγούμενη εβδομάδα. Και από την Κύπρο που στείνονται γιατί ακούνε γιατί του ενδιαφέρει και όχι μόνο και τα θέματα τα άλλα που λέμε εδώ ταλληνοκεντρικά Όλη η κεντρική Ευρώπη μέχρι πάντα σκανδιναβικά κράτη. Θα πέρασουμε ωραία, θα ακούσουμε ωραία πράγματα από τη φίλη μου. Θα χαιρετίζουμε ναι. ναι. ειδικά το Τωρόντο γιατί ξέρεις ότι φεύγουμε για Νέη Υόρκη την Κυριακή και mm. θα έχουμε μια εκστρατεία ε, στη Νέη Υόρκη, θα είμαστε και Μόντρεαλ και θα είμαστε βέβαια και στο Τωρόντο ε, εκτός από την Οτάβα. Και χαίρομαι που έχουμε και ανθρώπους από εκεί που ακούν και τώρα, γιατί θα μπορέσω και να τους ζω, ελπίζω και ακόμα και στη διάλεξη που θα κάνουμε εκεί. Πότε θα την κάνει αυτή στο, στην Αμερική, στην Αστόρια, Α, Αυτό θα, θα, θα προσπαθήσω να το βρω όσο μου το πει ε, η Βίκη, αλλά... Ε, θα είναι, δηλαδή, φεύγουμε για Καναδά. Θα είμαστε μετά τι 12 του μηνό. Ναι. Ανάμεσα στι 12 του μηνό και 20 του μηνό θα έχουμε κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ θα βάλω και στο, στην κουβέντα μα και του φίλου που είναι ήδη στο τσάτ και γράφουν τι απόψει του. Και εσύ θα πιστοποιήσει που και στέκει και που δεν στέκει. Ναι. Απλά θέλω να πω το εξή. Το δυτικό κομμάτι τη Ελλάδα και το νότιο που δεν τρέχει και τίποτα. Θα λειτουργήσει. Τώρα, αν η άντληση γίνει σε 5-10 χρόνια, δεν είναι το θέμα. Το ανατολικό κομμάτι τώρα, για να μην το μπερδέψουμε μετά με τη ροή τη κουβέντα Νίκο, μπορεί να μα το επανατοποθετήσει, τι γίνεται εδώ. Άλλο κατεβαίνει με μια αρμάδα και το γιαβού, πώ το λένε, να κάνει τι. Διευκρίνησε το γιατί εδώ μια φίλη μου δράτω με τι ευκαιρίε, λέει ε, το 60% θα το πάρει η εταιρεία άντληση. Και από 20 θα πάρουμε εμεί και η Τουρκία. Πού στέκει, πού δεν στέκει αυτό, Η Τουρκία. Ναι. Γιατί κυκλοφορούν εφήμε και ο κάθε. Καθενός... Όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, να μην μπερδευόμαστε. Πρώτα απ' όλα, οι συμβάσει γίνονται μόνο για αυτέ που είπαμε, για τι τέσσερι συμβάσει. Ναι. Και βέβαια αφορούν αποκλειστικά μόνο την Ελλάδα με τι κοινοπραξίε των εταιριών εδώ δεν ξέρω αν το έχει ε, κοιτάξει καλά οι φίλοι σου έχω και εγώ κάτι μιλάμε πληροφορία. για την κοινοπραξία Exxon Mobil, Total και ελληνικά πετρέλαια μάλλον αναφέρεται στο 20 που θα πάρουν τα ελληνικά πετρέλαια μεταξύ τη κοινοπραξίας Α. άρα είναι 40% για την Exxon Mobil, 40% για την Total και 20% για τα ελληνικά πετρέλαια αλλά αυτό αφορά το κομμάτι της κοινοπραξίας ναι. δεν αφορά το ελληνικό κομμάτι ναι. Το ελληνικό κομμάτι, άρα πάνω ότι έχουμε μια σύμβαση η οποία είναι μεταξύ του κράτους που έχει την ΑΟΣ ναι. και τις κοινοπραξία. Ναι. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να έχουμε ένα πράγμα που να είναι μέσα και η Τουρκία. Ναι επειδή υπάρχει μια σύγχυση νίκος στον κόσμο και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα Ναι ναι το καταλαβαίνω απλώ απαντάω και στη φίλη σου με, με τον ακριβέστερο τρόπο ναι. Λέω ξανά από τη στιγμή που υπάρχει μια συμφωνία και μια σύμβαση αυτή γίνεται πάνω σε μια συγκεκριμένη ΑΟΣ και δεν μπορεί να γίνει πάνω σε δύο αό ταυτόχρονα Άρα είτε θα είναι κάτι που αφορά την Τουρκία που μπορεί να είναι στη μαύρη θάρασσα ναι. είτε είναι με την Ελλάδα οι τέσσερι συμβάσει που πέρασαν από τη Βουλή των Ελλήνων, όπω καταλαβαίνει, αφορούν αποκλειστικά την Ελλάδα. Άρα ναι. η Τουρκία δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Τώρα για την ερώτηση που έκανε προηγουμένω όσον αφορά το Γιαβού ή ακόμα και το Φατίχ, τα γεωτρύπανα τη Τουρκία, ναι, τώρα το Γιαβού μπαίνει ξανά στο θαλάσσιο οικόπεδο 7 τη Κύπρου. Άρα όταν έλεγε Ανατολικά εννοεί πολύ Ανατολικά. Δηλαδή νόμιζα ναι. ότι αρχικά μου έλεγε. Για το Αιγαίο Ενώ ρε παιδί μου Ότι έχουμε το θέμα με τα 6 μίλια Άρα υπάρχει ένα εντός αγωγικών ή εκτός πρόβλημα Όμως το παιχνίδι ήδη παίζεται στην Κύπρο Ωραία ωραία πρέπει Γιατί να μην τα μπερδέψουμε και εμείς Ακριβώς Άρα λέω το, τα 6 ε. ναυτικά μίλια και να περάσουμε στα 12 ναυτικά μίλια είναι το θέμα με το κάσου Μπέλι που έχουμε με την Τουρκία και αυτό δεν αφορά καθόλου τα θέματα τη ΑΟΣ, γιατί εδώ μιλάμε για κυριαρχία, ενώ η ΑΟΣ ξεκινάει μετά από την κυριαρχία και γι' αυτό είναι κυριαρχικά δικαιώματα και πηγαίνει, επεκτείνεται έω τα 200 ναυτικά μίλια. Ωραία. Για το θέμα τη ΑΟΣ η Τουρκία δεν έχει κάνει κανένα κάσου Μπέλι. Διαβάσαμε... Θέμα, έχουμε κάνει συζητήσεις με την Τουρκία μόνο και μόνο για θέματα υφαλοκρηπίδας ναι. και ειδικά όπως καταλαβαίνεις, για θέματα οριοθέτησης στο Αιγαίο γιατί η διαφορά μεταξύ υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ είναι ότι η υφαλοκρηπίδα είναι ένα κυριαρχικό δικαίωμα το οποίο το έχεις ab initio εξ αρχή ναι. όταν είσαι ένα κράτος ενώ την ΑΟΣ πρέπει να την θεσπίσει αλλά πολύ πολιτική και άνθρωποι που λειτουργούσαν στο διπλωματικό σώμα, είχαν δώσει προτεραιότητα στην α... υφαλοκρηπίδα, δημιουργώντας yeah. ότι επειδή δεν έχουν ανάγκη να την θεσπίζουν, είναι μόνο θέμα οριοθέτησης. Μετά από πάνω από 55 συναντήσεις με την Τουρκία δεν έχει γίνει αποδίτως τίποτα. Και έτσι όπως φαίνεται ούτε πρόκειται, γιατί αυτοί αμφισβητούν ακόμα και τα νησιά, άρα τι τη συζητάμε στην υφαλοκρηπίδα. Yeah. Η ναι. ιδέα της ΑΟΣ που γεννιέται στο δίκαιο της θάλασσας της νέας μορφής το 1982 ναι. αφορά μόνο και μόνο τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή μέσα στην ΑΟΣ της Ελλάδος μπορούν να κυκλοφορούν όχι με αυλαβή διέλευση, κανονικά, ελεύθερα, οποιοδήποτε στρατιωτικό σκάφος από οποιαδήποτε χώρα. Αυτό δεν μας ενοχλεί γιατί δεν είναι κυριαρχία και είναι κυριαρχικά δικαιώματα. Απλώ, αν, αν κάποιο θέλει να μπει στην ηλικία ΟΣ και θέλει να εκμεταλλευτεί οικονομικά ναι. την ΑΟΣ τότε αυτό απαγορεύεται και γι' αυτό όταν θεσπίζουμε την ΟΣ έχουμε στη και τα πρόστιμα που αφορούν τους ζωντανού οργανισμού και τους μη ζωντανού. Δηλαδή, οι είναι για την αλληλεία π.χ. και βέβαια τους μη ζωντανού είναι για. Του ορεικτού πόρου που έχουμε ναι. και βέβαια ειδικά του υδρογονάβκε. Άρα αυτά τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα Ωραία. στο δίκαιο τη θάλασσα. Απλώ η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο τη θάλασσα. Και δεν το έχει υπογράψει λόγω ή μάλλον εξαιτία για αυτήν των νησιών τη Ελλάδο που είναι πολύ κοντά και τη Κύπρου. Γιατί αυτή θα ήθελε να κάνει μια επέκταση πολύ μεγαλύτερη. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κάστο Μπέλη σε αυτό το θέμα. Η ΑΟΖ ε, είναι καλύτερη για μας, είναι πιο αποτελεσματική και ήταν μια πολύ όμορφη ιδέα που είχε ο Θεόδωρος ο Καριότης από τότε που ήταν και παρόν στο 82 στην ε, ε, αντιπροσωπεία της Ελλάδος όταν έγινε η συμφωνία Μοντεγκουμπέι. Έβλεπε μακριά. σιγά ακολούθησαμε όλοι yeah. μας αυτό το άνοιγμα. Έβλεπε μακριά το άτομο αυτό. Λοιπόν, και βλέπει ακόμα, έτσι. ο Φοδούρος συνεχίζει να παλεύει για το θέμα της ΑΟΣ. Λοιπόν, το ερώτησή που σου κάνω τώρα για να το πάμε κομμάτι-κομμάτι, για να μην μπερδευτούν οι φίλοι, να, γιατί υπάρχουν από τις ειδήσει σύγχυση, ναι. υπάρχει, ε, θα οριοθετήθηκε με την ε, Αίγυπτο με αιχμή κορυφής του Τριγώνου το Καστελόριζο και τι παίζει εκεί ακριβώς, Νίκο. Ωραία, τώρα μιλάμε για ποια χώρα, για την Ελλάδα ή για την Κύπρο Για μα που υπάρχει το σημείο 0 που το λένε επίτηδες για το κοαστελόριζο και με την ΑΟΣ τη Αιγύπτου οπότε θα υπάρξει μια ενδιαφεράς λοιπόν, Πρώτον, η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει καμία οριοθέτηση ΑΟΣ ε, καμία. Μάλιστα. Έχει υπογράψει μόνο μια οριοθέτηση υφαροκρηπίδας το 1977 από την πλευρά της Ιταλίας η Κύπρος έχει υπογράψει τρεις οριοθετήσεις με την Αίγυπτο το 2003 με τον Λίγονο το 2007 και με το Ισραήλ το 2010 Αυτά είναι ξεκάθαρα Τώρα για το τρίωνο που μου λες πρώτον από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει καμία οριοθέτηση καταλαβαίνεις ότι δεν έχει γίνει ακόμα αλλά τώρα σε αυτό το τριπλό σημείο επαφή, εξελίσσεται η υπόθεση και θα κάνουμε μία Τριπλή συμφωνία ανά δύο, Αίγυπτος, δηλαδή Ελλάδα Ελλάδα-Είγυπτος, Ελλάδα-Κύπρος και κυπρος Αίγυπτος με μια επέκταση σε σχέση με το τι είχε γίνει το 2003, ναι. έτσι ώστε να έχουμε ένα τριπλό σημείο επαφής και να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι δεν έχει καμία σχέση η Τουρκία σε αυτή την περιοχή. Άρα ναι. αυτό είναι που ετοιμάζεται, δεν έχει περάσει ακόμα. Ωραία, να ρωτήσω, το εξής, εγώ ω ε, ρητορική ερώτηση. Οι Κύπροι είναι αδύναμοι σε σχέση με την Ελλάδα για τον οποιοδήποτε άλλο εκατό φορές. Ένα. Δεύτερον, έχουν ένα κάρο προβλήματα από το 50-60 μέχρι τώρα και από το 74 βεβαίως. Σωστά. Πώς μπορούν και παίρνουν πρωτοβουλίες και πάνε με τους γίγαντες και μισκαθώμαστε καθόμαστε και τους κοιτάμε και είμαστε η ουρά του έργου Νίκο. Μπορείς να μας το εξηγήσεις αυτό. Μην ξεχνά ότι την εκπομπή την κάνουμε μετά τι 3 Οκτωβρίου και κατά συνέπεια επειδή πέρασε από τη Βουλή και εμεί παίζουμε με αυτού του γείγαντε. Γιατί τώρα εμεί θα παίξουμε με την Action Mobile, θα παίξουμε με την Total και με την Rapsol. λέω απλώ ότι η παραδείσή σου είναι σωστή έω τι 3 Οκτωβρίου. Ωραία. Τώρα θα μου πει γιατί τόσο η μεγάλη καθυστέρηση. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είχαμε κανέναν τάσο Παπαδόπουλο στην Ελλάδα εντάξει, μας κάλυψες όλους κάλυψες. Κάλυψες. Άρα, όταν έχεις έναν ε, ηγέτη πολιτικό ο οποίος είναι ικανός να γράψει την ιστορία ακόμα και αν ανήκει σε μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος είναι ικανός να προωθεί το θέμα και γι' αυτό ε, τι έκανε θέσπισε την ΑΟΣ την ημέρα που κύρωσε και την οριοθέτηση που είχε γίνει από τον Κληρίδη με την Αίγυπτο και αυτό το έκανε αφού απόρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ, έτσι ώστε μετά τις 24 Απριλίου ναι. μένει μετά εκεί προς την ευρωπαικη ενωση Κίνηση 1η Μαΐου του 2004 και εκεί πέρα αποφασίζει να κάνει αυτή την κίνηση που είναι θεαματική για τα δεδομένα και φαντάζω ότι εμείς μετά από 15 χρόνια ακόμα λέμε ότι είναι θεαματική αυτή η κίνηση, φαντάζω εκείνη την εποχή. Ωραία, για να μαθαίνουμε λίγο ιστορία, να ανοίξουμε μια παρένθεση Νίκο, είναι παράκληση ναι, αλλά επειδή σε ξέρω, κάπου κάπου θα την κλείνουμε και την παρένθεση. Ναι, ναι, εσύ θα την κλείνει. Εγώ θα την ανοίγω, θα την κλείνει εσύ. Λοιπόν, εντάξει, το κάνουμε έτσι. <coughs> επειδή είπε το όνομα αυτού του μεγάλου άνδρου και επειδή εσύ έχει την ευθύνη, η λέξη εντό και εκτό εισαγωγικών, ή είχε, για να πάρει ο άνθρωπο αυτό την απόφαση αυτή, η ερώτηση που σου κάνω, αφού όλα τα θέματα αυτά ανήκουν σε αυτό που λέμε εθνικά θέματα. Δεν υπάρχει Έλληνα πολιτικό, δεν λέω ποια βαθμίδα, αθεάτο, αθεάτο. παιδί μου να σου πάρει τηλέφωνο και να πει νικό, πάμε να πιούμε έναν καφέ. Θέλω λέω τα φώτα σου. Από τι τρέχουσε των 15 τελευταίων ετών κυβερνήση, να σου πει κύριε Λιγερέ, έπαιξε στην παλίτσα σου εκεί το αποτέλεσμα αυτό. Τι βλέπει να κάνουμε κι εμεί που είμαστε λίγο πιο ζορισμένοι, Για δε σε χρησιμοποιεί το σύστημα με μια κουβέντα Νίκο. Λοιπόν, ωραία, να το πω απλά: αυτό έχει γίνει πολλέ φορέ. Παρακαλώ. Ωραία, και έχει γίνει και σε επίπεδο βουλευτών και υπουργών και πρωθυπουργού. Γιατί μιλάμε πάνω για τεχνικά ζητήματα. Άρα, οι άνθρωποι που πραγματικά κοιτάζουν σοβαρά αυτά τα θέματα θέλουν να έχουν κάποια βάση σοβαρή. Ε, άρα μας ρωτάν και εμείς δίνουμε συμβουλές και για θέματα ερωτήσεων και υπερροτήσεων ακόμα και στη Βουλή. Άρα αυτό έχει γίνει. Απλώς εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ε, η πρώτη διαφορά που βλέπω σε σχέση με τον Τάσο Παπαδόπουλο είναι ότι όταν αποφάσισε ο Τάσος και αποφάσιζε και το κόμμα του και ήταν και η κυβέρνηση και ήταν προεδρεία ε, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα όπου ο πρόεδρος δεν είναι το ίδιο ναι. θα μου πει. Εντάξει, αλλά δεν είναι το ίδιο με τον Πρωθυπουργό. Ε, εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι επειδή χρειαζόμαστε στην Ελλάδα πολύ μεγαλύτερα κόμματα για να πιάσουμε έναν Πρωθυπουργό, έχουμε διάφορες παρατάξεις που αντικρούονται εντός του ίδιου κόμματος. Ναι. Ε, αυτό τότε με τον Τάσο Παπαδόπουλο δεν υπήρχε. Δηλαδή άμα αποφάσιζε ο πρόεδρος που δεν ήταν πια πρόεδρο κόμματος, αλλά πρόεδρο της Κύπρου, ότι έπρεπε να κάνουμε τη θέσπιση της, της ΑΟΣ, το θέμα προχωρούσε. Ε, εμείς δουλέψαμε πάρα πολύ για αυτό το θέμα και το 2012 και το θέμα δεν προχώρησε γιατί είχαμε εξωτερικές τριβές. Μάλιστα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι, όπω σου είπα, όταν έχει ένα πολύ μεγάλο κόμμα, όλοι παίζουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Ο ένα θέλει να κάνει τη θέσπιση, ο άλλο δεν θέλει. Ο άλλο δεν θέλει επειδή θέλει να την κάνει ο ίδιο, ο άλλο δεν θέλει καθόλου. Ο άλλο έχει άλλα συμφέροντα και θέλει να κάνουμε εισαγωγέ, άρα δεν τον ενδιαφέρει να κάνουμε τα πράγματα μόνοι μα. Και σιγά-σιγά το θέμα καθυστερεί. Αυτό που έχει σημασία, που μπορώ να σου πω, είναι ότι. Ε, Λειτουργήσαμε και σε αυτό το πλαίσιο και για θέματα ενεργειακά και για θέματα ας πούμε ότι είναι συναφή και βέβαια και σε πολύ ψηλό επίπεδο για έναν πολύ απλό λόγο είναι ότι υπήρχαν τεχνικά ζητήματα και όταν εμπλέκονται και άλλες χώρες και πρέπει η δικιά μας η πλευρά να μιλήσει με τους άλλους τότε πιο εύκολα Ζητάνε μια συμβουλή και κάποια βοήθεια Είναι να σου πω ακόμα πιο απλά Που είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει ναι. Πάντοτε ε. μας ακούν όταν τα πράγματα Είναι σκατά <laughs> Καλό, πάρα πολύ καλό Πάρα πολύ καλό Λοιπόν, η τρέχουσα πολιτική σκηνή Που είναι αυτή που έχουμε πάνω ε, αθεάτως θέλουμε να πεις στον όνομα Σε ενοχλεί Με τη θετική πλευρά του Σε ενοχλεί να λέει, Πες μου αυτό σε παρακαλώ Δεν είναι θέοι υπουργοί Να μπω δεν ξέρουν την τύφλα τους Λέμε τώρα Σε ενοχλούν Δηλαδή βλέπεις τα πράγματα αισιόδοξα Ναι ναι έχει γίνει ήδη αυτό που λες Μπράβο Εντάξει, απα... Έχει γίνει ήδη και Μπράβο. έχει γίνει και για Ανάλογα θέματα για τα οποία συζητάμε Αφορούν βέβαια και Το θέμα του αγωγού Ιστμέντα Που είναι άμεση σχέση Και βέβαια και το ηλεκτροκό καλώδιο Ευρωάζια Interconnector Άρα γίνονται αυτές οι επαφές και γίνονται και αυτές οι ενημερώσεις για έναν πολύ απλό λόγο γιατί μιλάμε για ε, ε, ε, πολυεθνικά ζητήματα υπάρχουν και άλλοι σύμβουλοι και μπορώ να σου πω ότι συνεχίζεται και από την πλευρά της Κύπρου γιατί ναι. δηλαδή και από αυτή την πλευρά έχουμε επαφές και ναι. δίνουμε και συμβουλέ γιατί πολύ απλά ε, όπως είσαι και εσύ Είμαστε του ελληνισμού, άρα οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει δυνατότητα στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι το ίδιο και γι' αυτό είμαστε μαζί. Yeah. Άρα φαντάσω όταν γίνεται κάτι που είναι ε, σε διασύνδεση, δηλαδή που παίζουν και οι δύο χώρες μαζί. Yeah. Άρα και βέβαια εδώ θα το θα προωθήσουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε ε, μια συνεργασία η οποία δεν φασίζεται μόνο σε μια παραδοσιακή φιλή αν θες, αλλά και σε κοινά συμφέροντα γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι γεωπολιτικά το να λες ότι είμαστε φίλοι είναι πολύ καλό αλλά αλλάζουν πολύ γρήγορα οι φιλίες ενώ αν έχουμε μια φιλή η οποία βασίζεται σε ένα ιστορικό παρελθόν αλλά έχει επίση και κοινά συμφέροντα οικονομικά ε, και... ή ακόμα και ενεργειακά, τότε αυτό σταθεροποιείται πολύ περισσότερο για ένα πολύ απλό λόγο και το ξέρεις πολύ καλά γιατί είναι και το τομέα σου ε, όταν έρχεται ας πούμε μια πλατφόρμα γεώτρηση ε, κάθεται, όταν είναι για εξόρυξη, 25 με 30 χρόνια στην περιοχή. Ναι. Άρα είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σταθερό, γιατί πολλοί άνθρωποι κοιτάζουν μόνο τις πλατφόρμες της γεώτρησης και όχι τις εξόρυξης. Ακριβώς. Ωραία, άρα δεν μιλάμε πια μόνο για έρευνα, μιλάμε για το τι γίνεται εφόσον έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει κοίτασμα. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν τέτοια κοινά συμφέροντα και ξέρουμε ότι ο αγωγός θα ενώσει ουσιαστικά με διπλό τρόπο την Κύπρο με την Ελλάδα και στη συνέχεια την Ιταλία, Καταλαβέζω ότι όταν παίζουμε ήδη και με Ιταλούς και με Γάλλους και με Αμερικανούς και όλο αυτό το πράγμα είναι και εντός ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ναι. ε, μας συμφέρει γιατί αναβαθμίζει τη θέση μας και κατά συνέπεια επειδή παίζουμε με πολλού παίχτες ναι. οι συμβουλέ είναι απαραίτητες γιατί και αυτοί συμβουλεύονται σε διάφορα τεχνικά ζητήματα Ωραία. και δεν πρέπει ο πολιτικό στην ώρα που είναι στη διαπραγμάτευση να ρωτάει τι είναι αυτό. Εννοείται, εννοείται. Δεν μου Αφού το παιχνίδι εξελίσσεται έτσι στη φάση που αναφέρθηκε σε αυτή τη στιγμή και πλέον ε, ο σκύλος γιατί γευγίζει κάθε μέρα μα ε, επειδή προχωράει το παιχνίδι και πρέπει να πει κάτι, να πει κάτι πρώτον στους ψηφοφόρους, να πει ότι ω κράτος που θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι περιθωριακή δύναμη δεν γίνει στο περιθώριο και το πρόβλημα είναι ότι επειδή είναι εκτό συνεργειακής κακέρας κάνει κινήσεις που είναι πραγματικά από απαράδεκτες έω παράλογες. Γιατί κοίτα τώρα τι έγινε πούμε, για το θελάσσιο οικόπεδο 7. Ναι. Ε, τα οικόπεδα τα οποία είχαμε δώσει το πρώτο ήταν στην Κύπρο ήταν το 12. Στη συνέχεια τα ανοίξαμε όλα τα άλλα αλλά τα άλλα 12 όπως έχουν 13 και είχαμε υποψηφιότητες στο 2, 3, 9, 10, 11. Τι έγινε μετά? Μετά βγάλαμε ένα άλλο θανάσιο οικόπεδο και μπήκε και το 6 και το 8 και τελευταίο γύρω στα μπήκε το 7. Η Τουρκία περίμενε να έχουμε ήδη κάνει τη συμφωνία με την κοινοπραξία Eni Total στο 7... ...που είναι η τελευταία συμφωνία που έχουμε κάνει... ...για να έρθει τώρα και ρωτάω... ...εφόσον ήθελε να μας τενοχλήσει και ήθελε να αποδείξει ότι είναι στην περιοχή... γιατί δεν ήρθε στην περιοχή πριν κάνουμε συμφωνία με την Ρώμη και το Παρίσι... ...γιατί τώρα τι έγινε... ...αμέσως με αυτή την παρέμβαση που κάνουν τώρα οι Τούρκοι... Η Κυπριακή Δημοκρατία ενημέρωσε και τη Ρώμα και το Παρίζ, ενημέρωσε και την Τωτάλα και την Ένι όσο αφορά τις εταιρείες και όλοι αυτοί ενημέρωσαν και τα Ηνωμένα Έθνη και γι' αυτό είχαμε αμέσως και παρατηρήσεις ακόμα και από τη Μεγάλη Βρετανία εναντίον της Τουρκίας. Ρωτάω, αν είχαν πραγματικά μια στρατηγική όπως πιστεύουν οι μερικοί, γιατί δεν μπήκαν σε αυτό το θαλάσσιο εκόμποδο πριν υπογράψουμε το συμβόλο και μπαίνουν μετά. Άρα είναι κινήσεις που είναι απερνοσμένες, ε, θεωρούν ότι άμα κάνουν τέτοιε κινήσεις και οι άλλοι κάνουν κάποιο λάθος κάτι θα κερδίσουν και να ξέρεις ότι αυτό είναι διαχρονικό στην Τουρκία γιατί δεν είναι πολύ καλοί παίχτες αλλά είναι καλοί στο να αξιοποιούν ένα τεχνικό λάθος. Ναι, ε, στην αναμονή είναι καλή. Ναι, ε, Όμω αυτή η αναμονή μετά όταν γίνεται ένα λάθος εκ μέρου μα. Ε, τότε μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα και το είδαμε α πούμε όπω ήταν το 1974. Εδώ το θέμα ποιο είναι. Έρχονται και κάνουν υγειοτρήσει σε περιοχές που δεν έχουν σεισμικά. Βάζουν σεισμικά σε άλλε περιοχές με τον Μπαρμπαρό. Στέλνουν το Φατίχ δυτικά σπάφου, Πάφου, στέλνουν το Γιαβούζ ανατολικά προς το και τώρα ξαφνικά το βάζουν στο θαλάσσιο οικόπεδο 7 το οποίο δεν έχουν εξερευνήσει. Άμα κοιτάξεις τις περιοχές, θα δεις ότι απλώς κάνουν το γύρο της Κύπρου και δεν έχουν μια συνέχεια. Δηλαδή, όταν κοιτάς αληθινές έρευνες για υδροναύκες, τι κάνουν οι άνθρωποι. Κάνουν σεισμικά, τα κάνουν πιο πυκνά, μετά κάνουν μια γεώτρεση και μετά κοιτάζουν ποιο είναι το πιο κοντινό κοίτασμα που είναι ανάλογο τουλάχιστον γεωλογικά. Έτσι έκαναν και στην Action mobile. Εδώ... Πετάγονται μια φορά δεξιά, μια φορά αριστερά, μια φορά από κάτω και απλώς ε, δίνουν την εντύπωση ότι είναι στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι τώρα μπαίνουν και σε θαράσιο οικόπεδο όπου εμπλέκονται άμεσα και οι ξένοι, δηλαδή και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Ποιο είναι το όφελο που θα έχουν, γιατί το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να θα εχνευρίσουν... Του ανθρώπου από τι άλλε δύο χώρε, εφόσον αυτοί τώρα υπέγραψαν ένα συμβόλαιο το οποίο είναι αποκλειστικό με την Κυπριακή Δημοκρατία. Το θαλάσσιο οικοπαίδο 4 και το θαλάσσιο οικοπαίδο 5 δεν έχει ακόμα καμία εταιρεία. Ένα εύλογο ερώτημα είναι: γιατί δεν πάνε σε θαλάσσια οικοπαίδα που δεν είναι κανένα, ή όπω έκαναν αρχικά με το Φατίχ, και μετά, εφόσον τώρα υπάρχει και ένταλμα σύλληψη, διεθνέ. Και αυτό θα είναι εναντίον οποιοδήποτε άτομο, ο στην... οποιοδήποτε εταιρεία ναι. που θα ε, βοηθήσει τους Τούρκους να κάνουν αυτή την παράνομη ε, υγιότητα. Και ότι οι ειδικοί φεύγουν και οι ε, ε, εταιρείες που θα υποστηρίξουν το εγχείρημα ούτε αυτές θέλουν να εμπλακούν σε τέτοια θέματα. Αλλά τι θα γίνει, είναι αυτό που <χε> είδαμε ήδη με τον Γιαβούς που έφυγε γιατί δεν είχε πια τροφοδοσία. Ναι, αλλά νίκω εδώ, λέω εγώ τώρα, το σκέφτομαι έτσι Ή το κάνουν για να απαιτήσουν κάτι από την από εδώ γεωγραφική μεριά Ή το κάνουν γιατί επειδή θα χάσουν από εδώ να πάρουν λίγο χερσαίο από την άλλη πλευρά που ξέρεις τι εννοώ εκεί, τα σύνορα με τη Συρία, το Κουρδιστάν και κ.κ. Α, ναι, αυτό όμως είναι ένα άλλο παιχνίδι στο οποίο δεν έχουν και πολλές επιλογές γιατί δεν μπορούν να πάνε πιο πέρα, εδώ είναι στα όρια τους να κρατήσουν τις θέσεις τους. Ναι. Ο Κουρδιστάν είναι ένα κομμάτι που θα τους φύγει, θέλουν δεν θέλουν, είναι απλώς θέμα χρόνου και είναι σχεθεί, τελολογικό. Με... Αλλά λέω απλώς ότι ε, ακόμα και να κάνουν κινήσεις στο Αιγαίο ή με την Γύπρο ή να κάνουν αυτές τις παρανομίες, δεν αλλάζει απολύτω τίποτα γιατί μπορώ να σου πω επειδή ξέρω και Κούρδους και σε αρκετά υψηλό επίπεδο για τέτοια θέματα αδιαφορούν παντελώς για το τι κάνει η Τουρκία με την Ελλάδα και την Κύπρο και δεν επηρεάζονται γιατί αυτοί θα συνεχίσουν τον αγώνα ως το τέλος δηλαδή αν κάνουν κάτι το αρνητικό εναντίον μας μπορεί αυτοί να είναι μαζί μας αλλά δεν θα σταματήσουν το δικό τους αγώνα θεωρώντας ότι δεν θα το πετύχουν αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αιχμή του δώρα στον πισινό της Τουρκίας ε, ό,τι και να κάνει από την πλευρά μας δεν αλλάζει απορρίτως τίποτα και δεν μπορεί να πάει χερσαία για να ζητήσει απλώς μια αποζημίωση επειδή δεν μπορεί να βάλει τα γεωτρύπανα της είναι πάρα πολύ απλό. στη Μαύρη Θάλασσα βάζει γεωτρύπανα η κρατική εταιρεία της Τουρκίας βγάζει Ό,τι θέλει από εκεί και είναι μέσα στην αόραση τη Τουρκία. Κανένα δεν λέει τίποτα και κανένα δεν κάνει καμία παρατήρηση. κατά συνέπεια το, το παιχνίδι είναι ένας τρόπος παραδοσιακό από την πλευρά τη Τουρκία να γαβίζει, να αγαβίζει και να κάνει κινήσεις. Άρα αυτοί που έχουν φοβίε σίγουρα πιάνει πάνω τους, αυτοί που δεν έχουν φοβίες και κοιτάζουν τα θέματα στρατηγικά καταλαβαίνουν ότι δεν ακολουθούν μια ορθολογική στρατηγική και δεν έχει μέλλον αυτό που κάνουν γιατί ακόμα και αν θέλουν να πιέσουν πάνω στο θέμα των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό είναι μια λανθασμένη στρατηγική γιατί έχουν καταντήσει mm. να εκνευρίζουν ακόμα και την Κυπριακή Δημοκρατία η οποία αρχικά ήταν ε, που να το πω πρόθυμη να κάνει νέες διαπραγματεύσει, γιατί μην ξεχνάς ότι πάλι εδώ δεν έχουμε τον Τάσο Παπαδόπουλο ο Τάσος είναι από τους σπάνιους ανθρώπου που έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε διαπραγματεύσει κατευθείαν με την Τουρκία σε εθνικό επίπεδο και όχι να κάνουμε κοινοτικέ διαπραγματεύσεις, οι οποίες μπορούν να έχουν μόνο ένα κοινοτικό αποτέλεσμα και όχι ένα εθνικό. Ακριβώς. Είδες τι έγινε τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις εφόσον λέγαμε ότι θα τα βρούμε μας εξήγησαν ξαφνικά ότι η Τουρκία δεν το θέλει. Ε, ωραία, τότε άμα το κάνουμε κάθε φορά αυτό συζητάμε με το κατοχικό καθεστώς τα βρίσκουμε υποτίθεται και μετά στο τέλος στην Τουρκία λέει δεν το θέλουμε, τότε γιατί δεν συζητάμε κατευθείαν με την Τουρκία. Ε, άρα άρα αυτό συνδέεται ένα, ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φιλός μου, η Κούρτη δηλαδή, Ναι. Έτσι και το άλλο είναι ότι το να κάνω σπασμωδικέ κινήσεις, μέχρι πότε θα αντέξω να τις κάνω, Είτε βιολογικά είτε λόγω που θα έρθουν πάλι εκλογές κάποια μέρα και δεν φαίνεται και διάδοχος κατάσταση γιατί την περσόνα την έχει ο Ερντογάν. Το άλλο όμω. εξήγησε μα. Να... <coughs> να βάλαμε τον, τον Ρώσο σε αυτό το παιχνίδι. Περίμενε, μισό λεπτό. Περίμενε. Ναι. Ε, άρα, το κομ... θέλουμε να μας εξηγήσει γιατί υπάρχει σύγχυση. Όποιον και ε. να ακούσουμε δεν μπορεί να βγάλει άποψη. Το κομμάτι. Πάμε στην Αμόχωστο, κάνουμε σοου, ο Υπουργός Αμήνης και και, και και σε μια περίκληση όπως λένε πόλη και λοιπά και λοιπά. Πού κολλάει Νίκο ή τι προοπτική βλέπεις εσύ να έχει. Ωραία, πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι διαχρονικά η Αμόχωστος ολα να ξερει οτι διαχρονικα η αμοχωστο χρησιμοποιειται σε όλες τις διαπραγματεύσεις του Κυπριακού. Και κάθε φορά παίζει το παιχνίδι του τύπου «Θα σας επιτρέψουμε την Αμόχωστο». Ναι. Αν ε, δεχτείτε κάτι άλλο Αυτό το παιχνίδι δεν το παίζουν ποτέ Με την κερίνια Και θεωρούν ότι είναι στρατιωτική σημασία Και στρατηγική σημασία Άρα με την αμόχωστο Γιατί δεν ξέρω αν πολλοί από τους ακροατές σου έχουν πάει στην αμόχωστο και έχουν δει Ποια είναι η κατάσταση Εγώ έχω υπηρετήσει εκεί και ήμουνα και πρόσφατα εκεί Ωραία, αλλά δεν είσαι μέσα στην Περίκλειστη. Όχι, βέβαια. Δεν είσαι στην Αμόχωστο, η οποία είναι προσβάσιμη. Όχι, βέβαια, δεν ήμουν μέσα, εννοείται. Ωραία, λοιπόν, άρα το ξέρει πολύ καλά, εφόσον το είδε και με τα μάτια σου, άρα δεν θα έχω ανάγκη να το αποδείξω ότι τα κτίρια που είναι στην Αμόχωστο είναι κτίρια που πρέπει να διαλυθούν εξ Ε, Βέβαια. Γιατί δηλαδή είναι ανοιχτά από το 1974. Όλε οι υποδομέ σε υδραυλικό επίπεδο Πρέπει να γκρεμιστούν όλα να και, αλλάξουν, και να σανεχτηθούν. Άρα σαν η Ρωσία είναι μια πόλη που δεν έχει καμία αξία από μόνη τη ναι. παρά μόνο την γη γιατί θα πρέπει να την ξυλώσουν εξ ολοκλήρω. Πρέπει άρα, να... Τι γίνεται, θα μπει μπουλτόζακι. Που είναι ακόμα χειρότερο γιατί εκεί πέρα δεν μπορούν να πάνε ούτε οι Τουρκοκύπροι. Και είναι καθαρά στερετικό. Ε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το να μπορούν να παίξουν πάνω σε αυτό το σημείο και να πούν ότι μπορεί και να βάλουμε ακόμα και ένα προξενείο ή να κάνουν διάφορα πράγματα είναι ένα παιχνίδι που έχουν το κυρίαρχο χέρι γιατί δεν είναι προσβάσιμο για μας αλλά ουσιαστικά είναι απλώς ένα παιχνίδι του φαίνεστε γιατί επί τη ουσία θα το βάλουν πού στα κτίρια που δεν μπορούν να κατοικήσουν κανένας Ή αναγνωρίζουν άμα. άμα βάλουν ένα προξενείο ότι είναι άλλο έδαφος απ' όλα για να είμαστε ξεκάθαροι, τι εννοεί άλλο έδαφος Άμα βάλω ένα προξενείο σε μια πόλη ναι. Ενώ έχω τα σύνορά μου κατεχόμενα μέχρι εκείνο το σημείο αναγνωρίζω ότι αυτό δεν είναι δικό μου και πρέπει να βάλω διπλωματική ε, ακολουθία εκεί άρα αναγνωρίζουν ότι τους ανήκει αυτό το να πω, παιδί μου χι, όχι, όχι, μην μπερδεύεσαι με δύο πράγματα τεχνικά. Άλλο πρεσβεία άλλο προξενείο. Ναι. Άμα είναι πρεσβεία, όντω το έδαφο ανήκει στον άλλον. άμα είναι προξενείο, είναι δικό σου. Δεν είναι. Μπορεί να... Δηλαδή, α πούμε, εμεί έχουμε ένα προξενείο στην Κομοτινή, για το οποίο σίγουρα ξέρει πολλά πράγματα. Προξενείο τη Τουρκία στην Κομοτινή. Το έδαφο πάνω στο οποίο είναι, είναι προξενείο δεν ανήκει βέβαια στην Τουρκία. Είναι, αυτό εδώ είναι μια σύμβαση διπλωματική που αφορά μόνο τις πρεσβείες Σω, Άρα οι σωστή. πρεσβείες αντιπροσωπεύουν το κράτος που αντιπροσωπεύουν Αλλά εδώ δεν πρόκειται για πρεσβεία, πρόκειται για προξενείο ναι. Αλλά είναι άσχετο το θέμα Και γιατί το θέλουν να το κάνουν αυτό Νίκο και σωστή η διευκρίνηση Μα ε, θέλουν να το κάνουν μόνο και μόνο για να δείξουν ότι υπάρχει μια κινητικότητα ναι. Αλλά επί τη ουσία να το βάλουν πού για να κάνει τι ε, ε, ε, εγώ θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό γιατί υπάρχει σύγχυση Σήμερα στον πλανήτη, στον πλανήτη ολόκληρο ναι. Πάει να καταργηθεί και το σύνορο 100 ετών Βόρεια-Νότια Κορέα Πήρε πρωτοβουλίες στο τράβια δικούς του λόγους κλπ Αυτό το κομμάτι του τείχους να το πω έτσι Έπεσε το Βερολίνο, δεν άνοιξε μύτη Δεν υπάρχει μια δύναμη να πει Παιδιά αυτό είναι κατεχόμενο, το λέμε 40 χρόνια η λέξη το κατέχω, δηλαδή δεν είναι δικό μου, έχω στρατιωτικοποιήσει το κομμάτι το βόρειο Πηγαίνετε σπίτι για να λυθεί το Κυπριακό Δεν υπάρχει δύναμη σήμερα από τι μεγάλες δυνάμεις Και επειδή ανέφερε στη Ρωσία βάλτε και αυτή στη συζήτηση να, να Ωραία, το κάνει λοιπόν, αυτό για Να το πάρουμε από την αρχή Πρώτα απ' όλα εμείς το ονομάζουμε κατεχόμενα Ναι Όχι Τουρκία Ναι Ωραία ε, όταν μιλάμε που κάνεις το παράδειγμα που είναι και αυτό πολύ όμορφο γιατί ασχολούμαι και με την Κόρεα όταν μιλάμε για την ε, Βόρεια Κορέα και τη Νότια Κορέα Στην πραγματικότητα όλοι καταλαβαίνουμε Ότι είναι τεκτονικές πλάκες Και η αντιπαράθεση γίνεται μεταξύ της Κίνας Και της Αμερικής Γιατί βέβαια στην Κορέα Και, τον και με τον πόλεμο στην Κορέα ποιο ήταν που έκανε τη δουλειά Ήταν αυτές οι μεγάλες δυνάμεις που παίζουν ότι Εκεί πέρα υπάρχει μια ζώνη επαφή Και μπορούμε να την γενικεύσουμε Μάλιστα Και να πούμε ότι είναι η, η Νότια Κορέα Η Ταϊουάν Και ακόμα και ε, η Ιαπωνία που παίζουν πιο πολύ κοντά στους Αμερικανούς σε σχέση με τους άλλους που παίζουν με τους Κινέζους. Μάλιστα. Ρωτάω τώρα, όταν μου κάνεις αυτήν την αναλογία, φαντάζομαι ότι ξέρεις ότι όταν μιλάμε για κατεχόμενα πρώτον, τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι είναι παράνομα και είναι παράνομη όλοι οι θεσμοί που βρίσκονται εκεί πέρα, θεωρούν ότι για όλα υπεύθυνος είναι η Τουρκία και γι' αυτό να πηγαίνουμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όλες οι προσφυγές γίνονται εναντίον της Τουρκίας και όχι των κατεχομένων, γιατί δεν μπορεί να κάνεις προσφυγή εναντίον ενός παρανόμου καθεστώτους. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά σημαίνει ότι διαχειριζόμαστε ένα πρόβλημα με την Τουρκία και όχι με τα κατεχόμενα, άρα δεν είναι ένα πρόβλημα κοινοτικό. Αν οι μεγάλε δυνάμει δεν παίζουν σε αυτό το σημείο, είναι ότι δεν παίζουν με την Τουρκία, όχι με τα κατεχόμενα. Και το βλέπεις τώρα με το Αφρίμ. Άμα κοιτάξει τι γίνεται στη Συρία και στο Ιράκ και πώ παίζει η Τουρκία και πώ μπαίνει σε μια περιοχή θα μπορούσε να μου πεις πάλι το ίδιο γιατί δεν της λέει κάποιος φύγει από εκεί. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι όταν μπήκαν πιο βαθιά μετά ξαφνικά πήγαν οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι πιο πέρα για να τις κόψουν τη φόρα αλλά δεν της είπαν να επιστρέψει αμέσως. Οι κινήσεις σε διπλωματικό επίπεδο με τέτοια κράτη είναι πάνω ε, δύσκολε, γιατί δεν είναι ένα κράτος που δεν παίζει καθόλου στην περιοχή. Και μην ξεχνά ότι η Τουρκία μπορεί τώρα να μην φαίνεται τόσο φιλικό το περιβάλλον με την Αμερική και με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι πολλοί από του Ευρωπαίου που πίστευαν πραγματικά ότι σε κάποια φάση η Τουρκία θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπω είχε ενταχθεί το 1953 μαζί με την Ελλάδα. Άρα λέω απλώ ότι άμα το σκεφτούμε στον Άτω, άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώ και για αυτόν τον λόγο, για αυτό το λόγο ε, μιλάμε τώρα για άρση του στρατιωτικού εμπάργου όσον αφορά τον οπλισμό για την Κύπρο. Μιλάμε για. σταματήσαμε τα F35, εφόσον επέλεξαν τα S400, και σιγά σιγά μιλάμε και το ίδιο θα κάνουμε στο ΝΑΤΟ με την Τουρκία. Άρα δεν είναι μόνο θέμα. Ε, πώ να το πω, γιατί χρησιμοποίησε το Βερολίνο και το τείχο, ναι. σαν παράδειγμα. Ναι. Ε, δεν είναι πάλι το ίδιο. Εσύ νομίζει ότι αυτό το παράδειγμα ε, λειτουργήσε ας πούμε απειλητικά η Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στην Δυτική και στην Ανατολική Γερμανία για να λυθεί. Εγώ αυτό που βλέπουν ότι αν δεν υπήρχε αυτή η κούρσα για τον εξοπλισμό για πυρηνικά όπλα και για το διάστημα δεν θα είχε καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση αλλά είναι με την κατάρρευσή της που απελευθερώθηκε το Βερολίνο. Δεν είναι το Βερολίνο που απελευθερώθηκε χωρί κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση. Άρα θεωρώ ότι, άμα θε να δει μια αναλογία, αν το θες έτσι, και μ' αρέσει, δεν με ενοχλεί, αντιθέτω, στην πραγματικότητα πρέπει να σκοπεύουμε την κατάρρευση τη Τουρκία για να έχουμε μια απελευθέρωση των κατεχομένων και όχι το ανάποδο. Αυτό πήγαν από τώρα, τότε. Υπό την έννοια αυτή θα συμβεί αυτό για να γίνει εκείνο. Ναι, ναι, ναι, δεκτώ και ένας από τους λόγους θα είναι και το Κορδιστάν και γι' αυτό λέω ότι θα ήταν καλό και οι Κύπροι να κοιτάζουν πολύ καλά τι γίνεται με τους Κούρδους και το Κορδιστάν όπως βέβαια και οι Ελλαδίτες γιατί είναι κάτι που θα είναι σημείο έναρξη αλλαγή φάσης Ναι, δεν μου λες τώρα, να ρωτήσω το εξής Πώ είναι δυνατόν αυτό ο παίκτη, άσχετα αν του κάνουν μασάζ, το είχα πει και την άλλη φορά. Είχα μια πληροφορία ότι θα τον βάλουν στη μέση και θα του κάνουν μασάζ. Να παίζει, θα στο πω και κατηδία να, εδώ και πολλά χρόνια, να παίζει, να πατάει σε δύο βάρκε και κανεί να μην εντό εισαγωγικών ενοχλείται. Δηλαδή, μπορεί να ενοχλούνται από κάτω διπλωματικά. Δηλαδή, είναι δυνατόν η Ελλάδα να πατάει σε δύο βάρκε. Πήγε να πατήσει και με τη Ρωσία και έπεσε η κυβέρνηση. Οκ, okay, να το ξεκαθαρίσουμε. Το γνώριο ότι ας πούμε μια χώρα πατάει σε δύο βάρκες αν μπορεί να προσφέρει θετικά πράγματα στους δύο παίχτες χωρίς να προσφέρει μπορεί αρνητικά το κάνουν και το δέχονται όλοι γιατί είναι μια μορφή ισορροπίας. Είναι μια συνεργασία του τύπου παρέτο για κάθε χώρα και για την ίδια είμαστε στενάς. Αλλά αυτό που μου λε δεν με παραξενεύει, Αν εσύ έχει μια φιλία με κάποιον άλλον και έχεις μια φιλία μαζί μου και δεν επιλέγεις αποκλειστικά έναν από τους δύο, αλλά εμείς μπορούμε να παράγουμε έργο και εσύ με τον άλλον το ίδιο, δεν μας ενοχλεί αυτό. Το θέμα είναι πότε αρχίζει το θέμα της παρενόχλησης. Ναι, αλλά άμα εγώ σου έχω ρίξει και ένα αεροπλανάκι, δεν μπορεί να παίζω φιλικά με σένα. Να παίζω και με τον άλλον, θα μου πει, Γιώργο, ή με μένα θα κάνεις παρέα ή με τον Βασίλη, ξέρω εγώ. Κατάφεσαι να πω. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά απλώ να ξέρει ότι στην διπλωματία η έννοια τη αποκλειστικότητα είναι σχεδόν απούσα. Άρα mm. ακόμα και φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στο Σουκόη. Ένα αεροπλάνο ε, που ε, ό, Όταν ερήκη. έγινε αυτό το πράγμα είδε ότι είχαμε αμέσως επιπτώσεις και γι' αυτό είχαν απαγορεύσει οι Ρώσοι να μην πάει κανένα από του στην Τουρκία. Και αν πρόσεξες η Τουρκία κατάρρευσε τουριστικά εκείνη την περίοδο και τα ωφέλη πήγαν στην Κύπρο και στην Κρήτη. Αυτό δεν ήταν μικρό το κόστος και μπορώ να σου πω ότι το κόστος ε, το που τουρι... υπέστη το... Το η Τουρκία ήταν πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της κατάρρευσης του αεροσκάφου που είχαν ρίξει. Ναι, τώρα θα με κάνεις να σε ρωτήσω γιατί είσαι ο μόνος που μπορώ να το κάνω. Εγώ ανεβοκατέβαινα μέχρι το 10 μια φορά την ομάδα επειδή ήμερο τριήμερο στη Κωνσταντινούπολη ή στη Σμύρνη για δικές μου δουλειές άλλου τριπού. Λοιπόν, άκουγα εκεί πολλά που δεν θέλω να πω στον αέρα, αλλά ακούω διότι η ζώνη αυτή από πάνω από τα παράλια μέχρι κάτω στη Ρόδο τέλος πάντων, η παλιά ελληνική πατρίδα τέλο πάντων, οι ίδιοι οι εντό εισαγωγικών ή εκτός λεγόμενη Τούρκοι στο διαβατήριο γιατί κάνει δεν είναι όλοι, θρησκευτικά μπορεί να θεωρείτε ότι είναι, ε, δεν του τους μέσα και αυτοί μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να ενταχθούν στι, αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άλλοι που είναι στα βάτια της Ανατολής, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση να ενταχθούν. Αυτό παίζει χρόνια, το ακούω πάρα πολλά και τελικά φαίνεται ότι αν, αν γίνει η κατάρρευση θα γίνει και η διάσπαση. Ναι, ε, δεν διαφωνώ στην ανάλυση σου και μπορώ να σου πω το εξή. Ε, αυτό βέβαια ισχύει πιο πολύ για το κομμάτι που είναι από την πλευρά τη Κωνσταντινούπολη. Ε, μετά ναι. τώρα, όσο αφορά τα παράλια, φαντάζομαι ότι μιλά και για Σμίνη, Έφεσο κτλ. Τα μακρασιατικά όλα. Ναι, ναι τα μικρασιατικά. Αλλά ξέρει κάτι, μην λες μικρασιατικά, να λε ε, Ιωνία. Γιατί Εσύ. όταν λέμε μικρασιατικά σημαίνει ότι του έχουμε βάλει ήδη στην Ασία και αυτό έχει και πόρο μετά. Πάνω. Ε, αυτό είναι μεταξύ μα κλείνω την παρένθεση μόνος μου Έχεις δίκιο ναι, ναι, ναι, Λοιπόν, κλείνω. όταν Λέει. μιλάμε για αυτές τις ακτές όντω υπάρχει μια διαφορά Αλλά ξέρεις η διαφορά δεν είναι τόσο σε επίπεδο πολιτικό Ή σε επίπεδο θρησκευτικό ε, Στα βάθυ της Ανατολής Μιλάμε ότι η διαφορά μπορεί να είναι και αιώνων Αιώνων, ναι, αυτό όπως το πες Άρα στην πραγματικότητα Δεν ασχολούνται καν με οποιαδήποτε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί επί της ουσίας δεν ξέρουν καν τι είναι. Είναι μια δημιουργία που γεννιέται το 1957 και αυτή είναι σε άλλους αιώνε. Άρα όταν συζητάμε για αυτό το πράγμα και το βλέπεις χαρακτηριστικά, κάθε φορά που έχουμε συνεντεύξεις από τουρκούς για θέματα ευρωπαϊκά είναι πάντοτε είτε από την Κωνσταντινούπολη είτε από τη Σμήνη. Πιο βαθιά από την Άγκυρα δεν είναι ποτέ γιατί πού να τολμήσουν να του κάνουν ερωτήσεις για αυτά τα πράγματα ναι. αυτά που ξέρουν αυτοί ναι. είναι μόνο τα προβλήματα που έχουν σχέση με την άλλη πλευρά με τον Κάυκασο δηλαδή θέματα με τη Γεωργία με την Αρμενία ναι, ναι, ναι. με το Κουρδιστάν, Συρία, Ιράκ αυτά είναι αυτά που ξέρουν ανήκουν λοιπόν σε μια άλλη περιοχή και σε ένα άλλο χώρο χρόνο και κατά συνέπεια Πολύ σωστά το λε όταν λέμε Η Τουρκία και θεωρούμε ότι είναι μονολυθική, είναι μια ψευδέστηση. Εμεί το λέμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά επί τη ουσία είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί κατοχικά. Και το άλλο, δεν ε, ήξερα αν θα το πάσει ήξερα εκεί, ε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί που θεωρούν τον εαυτό του γνήσιοι Τούρκοι θεωρούν ότι τα παράλληλα είναι τουρκικά, όπω δεν θεωρούν ότι το κομμάτι που ήταν οι Αρμένοι είναι τουρκικό, όπως δεν θεωρούν ότι το κομμάτι που είναι οι Κούρδοι είναι τουρκικό. Τι εννοώ με αυτό. Μπορεί να έχουν επεκτατικές βλέψεις και να θέλουν να είναι παντού, αλλά ο πυρήνας τους δεν είναι εκεί. Και ένα παράδειγμα που δίνω συχνά ακόμα και στις σχολές είναι το εξής. Ε, πρέπει πάντα να κοιτά όχι εκεί που κατοικούν οι άνθρωποι, αλλά εκεί που βάζουν τα κημητήριά τους Ναι. Ωραία. Ε, άμα κοιτάξει, α πούμε, τι έγινε με την Καλύπολη για το 1915, μιλάω για τον Απρίλιο, ναι. όταν είχαμε μια αντιπαράθεση μεταξύ των Ευρωπαίων, δηλαδή πιο συγκεκριμένα των Άγγλων, των Γάλλων και μαζί του τον Άντζακ τους Αφτραλούς και τους νεοζηλανδούς μια που έχουμε και ανθρώπους που ακούν την εκπομπή και από εκεί, από όταν όλοι αυτοί είχαν αντιπαράθεση με την Τουρκία, για τους νεκρούς, οι νεκροί, αν θες, οι δικοί μας οι Ευρωπαίοι, είναι σε κημητήρια που είναι εκεί που είναι, δηλαδή στην Ευρώπη. Τα μεγάλα κημητήρια των Τούρκων τα το έχουν βάλει στην Ασιατική πλευρά. Κατάλαβα. Έχουν αφήσει μόνο δύο μικρά κοιμητήρια από την ευρωπαϊκή πλευρά που σημαίνει ότι ο κανονικός Τούρκος ήδη του 1915 θεωρεί ότι αυτό που είναι σίγουρο είναι η τουρκική πλευρά και όχι η πλευρά της Κωνσταντινούπολης με την Καλύπολη ενώ ο Γάλλος, ο Άγγλος, ο Νεοςδηλανδός και ο Αυθραλός οι νεκροί είναι εκεί που σημαίνει ότι Σημαίνει ότι εκεί που βάζεις τους δικούς σου, εκεί πιστεύεις ότι έχει δικαιώματα, εκεί που δεν βάζεις τους δικούς σου, παρόλο που μπορεί και να κατοικήσεις, θεωρείς ότι για σιγουριά σου βάλουμε αλλού. Αυτό μου δίνει το δικαίωμα να σου πω κάτι που έχω ακούσει από άτομα του στυλ του δικού σου, που ξέρουν γεωπολιτική ανάλυση δηλαδή, εδώ και χρόνια, ότι για το λόγο αυτό που ανέφερες Νίκο, δεν έχουν κάνει πρωτεύουσα του κράτου στην Κωνσταντινούπολη γιατί ξέρουν ότι δεν είναι δικοί τους και πήγαν την, κοστα... την πρωτεύουσα τους πιο μέσα και πιο βαθιά και κάνανε την άγκυρα. Διότι ξέρουν Διότι αύριο ξέρουν ότι μπορεί να τη χάσουνε. Το Σωστά. αύριο χρονικά πάει όποτε θέλουμε τώρα. Ενώ είναι θεωρητικά, πρώτα απ' όλα ήταν να τη χάσουν το 15, μια που τα συζητάμε αυτά. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που λες και είναι σωστό και αυτό που σου έλεγαν και αυτοί οι άνθρωποι, είναι ότι έβαλε στο κέντρο του πυρήνα την Άγγυρα για σιγουριά, άρα ουσιαστικά τι έκανε στρατιωτικά, δημιουργήσε ένα Στρατηγικό βάθος για σιγουριά, ενώ ξέρει ότι από την πλευρά την Ασιατική η Κωνσταντινούπολη δεν έχει στρατηγικό βάθος, το μόνο είναι από την πλευρά της Στράκης και γι' αυτό ακόμα και στο Βυζάντιο τα κάστρα που είχαμε ήταν από εδώ. Ήταν όλα από εδώ βέβαια γιατί μπροστά ήταν η μύτη με τη θάλασσα. Άρα όταν έχει αυτή τη μύτη, είχαμε τα τείχη και είχαμε στη συνέχεια τα κάστρα όπω είχαμε δει Δημότυχο και Ανδριανόπολη και δεν είχαμε από την άλλη πλευρά κάτι το ουσιαστικό. Άρα το αυτό το ξέρουν. Και μάλιστα ένα τρόπο να πάμε λίγο πιο πέρα είναι ότι όταν θέλουν να κάνουν ένα άνοιγμα στην Κωνσταντινούπολη από τη Μαύρη Θάλασσα κατευθείαν στο Αιγαίο, δηλαδή τη Μάρβαρα, ε, στην πραγματικότητα τι κάνουν. Μετατρέπουν την Κωνσταντινούπολη σε νησί. Ναι, κόβουν και κάνουν και άλλο ένα κανάλι. Ναι, αλλά τι σημαίνει αυτό. Αν εσύ θεωρούσες ότι αυτό είναι δικό σου και ότι πρέπει να το κρατήσεις θα το μετέτρεπες στην νησί την ώρα που έχει μια ζώνη επαφής είναι ναι. ακόμα πιο ευάλωτο το σημείο άρα ναι. θεωρούν ότι το μόνο σίγουρο είναι βέβαια η Άγκυρα ενώ η οι Κωνσταντινόπολοι θεωρούν ότι σε κάποια φάση θα του φύγει. Εγώ, επειδή όταν πηγαίνω κάπου, δεν πάω να κάνω τον, τουρισμα... τον τουρίστα, μόνο παρατηρώ και καμιά λεπτομέρεια. Όπω η Ταϊβάν που πήγα στο Εθνολογικό Μουσείο, είναι αρχαιοελληνικού ρυθμού, Νίκο, και μέσα ναι. έχει σφραγίδες ελληνικέ με τα διπλά ε και λοιπά. Το λέω έτσι για καταγραφή και το κλείνω στα τοίχη γύρω-γύρω από τη λεωφόρο. Κένεντι η Νίκο στην παλιά πόλη. Μπορεί να μην το έχει προσέξει αν έχει πάει, σου το προτείνω. Έχει μία, ναι. μία φάσα επάνω, κάτω από του πολεμίστρε. 30-20 εκατοστά και γράφει γύρω γύρω σαν έτσι φάσα σαν ταινία και λέει ο Θεός και ο Αυτοκράτορ προστατεύουν την πόλη στα βυζαντινοελληνικά γράμματα και υπάρχει εκεί ούτε το έχουν με καλέμι σκαλίσει να το σπάσουν ούτε τίποτα Μα είναι σε μεγάλο ύψος Ναι είναι όπως είναι τα τείχη που βλέπουμε τα σωζόμενα στην παραλία στα 6, 7, 8 μέτρα κάτω από αυτό το μέανδρο που κάνουν οι πολεμίστρες ξέρει. Ακριβώ από κάτω. Ε, κατάλαβα. Απλώ να ξέρει, το λέω συχνά και για τις εκκλησίες μα, ε, όταν χτυπάνε τι εικόνε, ε, τι χτυπάνε ω το ύψο του ανθρώπου. Μετά, μάλλον κουράζονται. Ναι, και βάζουν επίχρησμα, δεν τι σκαλίζουν να εξαφανιστεί η εικόνα, τη κάνουν επίχρησμα, όπω στη στην Αγία Σοφιά. Τα ξέρει αυτά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω, δηλαδή. Εις βάθος χρονού, το έργο το ξέρουν και οι ίδιοι, γι' αυτό ο Νταβούτο Γλού πήγε να τους ενώσει θρησκευτικά ως μουσουλμάνους και όχι εθνολογικά, γιατί δεν γίνεται αυτό. Σωστά, πώς να γίνει με 72 φιλές, πού να γίνει. Μια εμπι... Αλλά ακόμα και θρησκευτικά, εδώ έχουν ένα τεχνικό λάθος, γιατί δεν μπορείς να βάλεις όλους, ακόμα και του μουσουλμάνους, δηλαδή να βάλει του Κούρδους μαζί με του Τούρκου ή ακόμα κοιτάς και του Αλεβίτες, και του Μπεκτασίτρας πάνω. Είναι διάφορες κατηγορίες που εμείς μπορεί, επειδή δεν είμαστε αυτού του στοιχείου, να μην τα αναλύουμε με τόσες λεπτομέρειες αλλά οι διαφορές που έχουν μεταξύ τους πολύ συχνά είναι ακόμα χειρότερες από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων εάν πολύ απλό λόγο υπάρχει μια εξωτερική αντιπαράτηση από την εποχή του Αλή ακόμα το βλέπουμε και, και με άλλες περιοχές που είναι οι Σουνίτες και οι Σύγητε και βλέπει μια τεράστια διαφορά μεταξύ τη Περσία και τη Σαουδικής Αραβία, είναι το ίδιο με την Τουρκία. Δηλαδή έχουν τόσε πολλέ διαφορέ που ακόμα και να λε ότι είσαι μουσουλμάνο, δεν σημαίνει ότι είσαι τη ίδια Πάστα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σου Αλλά πω. Άρα δυσκολεύονται και σε ε. αυτό. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που η Οθωμανική Αυτοκρατορία, άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, δεν βασιζόταν καν στην έννοια τη ούτε στην έννοια της φυλής, βασιζόταν σε μια αυτοκρατορία που θεσμικά καπέλωνε τα, τα πάντα. Θέλω να σου πω δύο καθημερινά περιστατικά που μου συνέβησαν εκεί και τα οποία εμένα ή και σε εσένα αν συνέβαινε ή μπορεί να σου έχει συμβεί, σου δίνουν από πίσω το θέμα πώς έχει. Το ένα είναι το εξή. Έχω, έχω φίλο μου αλλά δεν συνεργαζόμαστε τώρα, είναι ναυτικός πράκτορα αυτό. Τούρκος, υπήκος, Έλληνας και ελληνικό και το όνομά του και το επίθετο του από τι ελληνικέ οικογένειε της Ναι. Να σκεφτείς ότι το όνομα της μαμάς του λεγόταν Ερυφίλη. Α, και μένει στην παλιά πόλη της Κωνσταντινούπολη κλπ. λοιπά. Ε, με κατέβασε λοιπόν από το Αλίαγα στη Σμύρνη να πάρω το ferry boat να περάσω απέναντι στοιχείο. <coughs> το βαπόρι αυτό ήταν αναιότευτο ferry boat όπως αυτά που πάν ναι. Λεγόταν ενίσως Χίος Και λέγεται γιατί είναι καινούριο Δεν πάνε και πολλά χρόνια Είχε τουρκική σημαία και νεολόγιο εννοείται Οι πράκτορες που το είχαν ήταν δύο αδέρφια Τα ελληνικά τους ήταν καλύτερα Τα δικά σου και τα δικά μου Νίκο Εγώ έχω ανέβει επάνω στο κατάστρωμα Για να χαζεύω και μίλαγα στα τηλέφωνα Με ακούει ο που μιλάει ελληνικά Και μου λέει ναι. σε πολλοί άπτες ελληνικά Φίλε Άκουγε και κάτι ναυτιλιακά που έλεγα, μου λέει: Ασχολείσαι με την ναυτιλία. Λέω: Ναι, έτσι και έτσι και έτσι. Ρε, γαμότο μου λέει. Λέω: Πώ σε λένε, μου λέει Χασάν Δογάνη. <χαι> Πρόσεξε τώρα. Θα σου πω: Έχει μεγάλη σημασία αυτό να το γραταγράψουμε και να το πούμε. <χαι> Λέω: Χασάν Δογάνη, λέει: Ναι. Και με, μου λέει: Γαμότο, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Παλιά ήμουν αλλή στην εμπορική ναυτιλία και δεν έχω πάει στην πατρίδα μου. Λέω: είναι η πατρίδα σου. Λέει Ασίνη στην Κρήτη, στα Χανιά. Ωραία, Και η τουρκοκριτική πρώτο τότε που έγινε ο πόλεμο του 97, και τα ξέρει πολύ καλά, Νίκο, ε, εξισλαμίστηκαν για να διασωθούν. Και εγώ νόμιζα ότι το Χασάν είναι τουρκική λέξη. Και τελικά, Νίκο δεν είναι. Τους λένε Χασάν, Ασαν Ασίνη, για να θυμούνται την πατρίδα του. Μου το εξήγησε αυτός και είναι Έλληνα Τουρκοκριτικό. Μου λέει: Δεν έχω πάει στην πατρίδα μου, λέει. Έχω γυρίσει σε όλο τον κόσμο. Συγκρίτη δηλαδή. Και το... Μας, ε, μια που έθεσε στο θέμα με το 1897, να υπενθυμίσουμε απλώ στου ακροατέ ότι αν έφυγαν οι Τουρκοκριτικοί από την Κρήτη, ναι. ε, δεν έγινε επειδή ναι. διώχτηκαν. Είναι επειδή μετά από τη δολοφονία των 17 Βρετανών. Από Τουρκούς του στρατού ναι. οι μεγάλε δύναμη αποφάσισαν ότι ο τουρκικό στρατός έπρεπε να φύγει εντελώ ναι. παρόλο που υπήρχε διοίκηση. Ναι. Και επειδή οι τουρκοκριτικοί δεν ένιωθαν ασφάλεια στην περιοχή του χωρί τον τουρκικό στρατό, γι' αυτό έφυγαν. Είναι καλό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μα. Πολύ καλά και το καταγράφουμε, Νίκο, αυτό και. Ένα άλλο πράγμα σε σχέση με αυτό είναι ότι άμα κοιτάξεις ας πούμε πας ε, στα κημητήρια ε, των Αντζάκ θα δεις ότι εκεί πέρα στη Κρήτη υπάρχει και μια πλάκα που αναφέρεται σε αυτούς τους Βρετανούς. Τι σημαίνει αυτό. Όσο είχαμε προβλήματα διοίκηση και μάλιστα είχαμε και τον διοικητή της Κρήτης που ήταν ο Αλέξρος Καραθοδωρή. Ναι ο θείο του, του Κωνσταντίνου, ναι. ε, στην πραγματικότητα ε, δεν κατάφερε να επιβάλλει την τάξη και καταλήξαμε τελικά σε αυτή την εκδοχή όπου είπαν πολύ απλά οι μεγάλες δυνάμεις ε, δεν γίνεται πια να υπάρχει το στρατό στρατός, φεύγουν και έφυγαν, έφυγε οποιοδήποτε ε, που άνοιξε έναν πληθυσμό που θεωρούσε τον εαυτό του ο λίγον Τούρκο έω πολύ, έφυγαν όλοι και έτσι έγινε. Άρα ε, είμαστε σε ένα προβληματικό στάδιο όταν μου το με αυτόν τον τρόπο γιατί μπορεί αυτός να λέει ότι είναι η πατρίδα του αλλά κανένας δεν έδιωξε τους δικούς του από εκεί ναι. και αν έφυγαν οι δικοί του εκεί θα έχει πάλι ενδιαφέρον να σκεφτεί γιατί πήγαν στη Ρόδο και στην γό και δεν πήγαν κατευθείαν στην Τουρκία γιατί έχει σχέση με αυτό που έρχεσαι προηγουμένως ότι δεν έβρισκαν ότι πέρα από τα παράλια αυτοί έμοιαζαν με τους ίδιους. Ναι. Αλλά ήταν δύο κατηγορίες εντελώς διαφορετικές. Ναι. Και αυτοί που ήταν από πιο βαθιά μέσα στην Τουρκία θεωρούσαν ότι αυτοί ήταν τόσο ελληνοποιημένοι που δεν ήταν ακριβώς Τούρκοι. Όπως και η περίπτωση Νίκο του Χαμιντιέ με τους ναι. τουρκοκριτικούς να. του Χαμιντιέ του Λιβάνου. Αλλά πες μου το δεύτερο στοιχείο που ήθελε να μου πει. Το άλλο είναι συναισθηματικού επίπεδου. Η μητέρα του τη μέρα που βρισκόμουν εκεί στη Κωνσταντινούπολη είχε τα γενέθλιά τη και την ώρα που μαγείρευε να φάμε, μου το είπε: Δεν το ξέρα που να το ξέρω. Και του λέω Ωραία, μέχρι να ετοιμαστεί το τραπέζι, πάω να πάρω ένα μπουκέτο λουλούδια, ρε παιδί μου, για τη μητέρα σου. Και πάω στην παρακάτω γωνία, είχε ένα λουλούδαδικο. Ήταν ένα κύριο μέσα, ψηλομεγάλη ηλικία. Δεν ήξερε αγγλικά, ελληνικά, δεν ήξερε. τώρα πάντων το δείχνω: Θέλω αυτά. Κατάλαβε ότι είμαι Έλληνας και με ψάτρα πάτρα με πέντε κουβέντες, να μην το κουράζω τώρα απλά να το πούμε, ο άνθρωπος αυτός με τα γεγονότα τα Σεπτεμβριανά ήταν επί παραπέδη παραπέδι του ανθρώπου του του Έλληνα που είχε το μαγαζί. Α. Έφυγε λοιπόν αυτός και τελικά μεγαλώνοντας και το μαγαζί πάντα ανθοπολίο εκεί στο πέραν ο τύπος αυτός όπου έχω και την κάρτα του και μου γράφει και έκλαιγε Νίκο και φίλοι ναι. το λέω γιατί παίζουν ρόλο τα από κάτω από την υψηλή πολιτική Νίκο έκλαιγε και μου λέει μπορείς να δω εις αυτήν την κάρτα στην οικογένεια αυτή μένουν στη Νέα Σμύρνη να έρθω σε επαφή έχω να του δω κάτι χρόνια και έκλαιγε γοερά δηλαδή θέλω να πω από κάτω δεν υπήρχε πρόβλημα δημιουργήθηκε αντιπαράθεση και πρόβλημα συμφωνώ μαζί σου ναι. το θέμα ότι οι μικρές ιστορίες δεν συντονίζονται με τη μεγάλη και αυτή σχετίζεται περισσότερο με τα γεωπολιτικά δεδομένα Πάρα με την τοπική πραγματικότητα Άρα σίγουρα υπάρχουν αυτές οι διαφοροποίησεις ναι. Απλώς είναι πάντα το ίδιο πράγμα ε, Δεν διώχτηκαν από την Ελλάδα Μάλιστα Λες για αυτούς που, τους τουρκοκριτικούς που είπαμε προηγουμένω. Ναι Μάλιστα. Άρα κάποιοι φύγαν οικειοθελώς για αλφαβήτα γάμα λόγους Αυτό θες να πεις ο αλφα λόγος ήταν για να σωθούν γιατί θεωρούσαν ότι χωρίς στρατό θα κινδύνευαν Που σημαίνει πρακτικά τι, ότι δεν ένιωθαν ότι ήταν στην περιοχή τους Γιατί κανένας από τους, πώς να το πω τώρα, ελληνοκριτικούς ναι. δεν έφυγε από την Κρήτη <κοί> Ναι, αλλά το όνομα του παραπέμπει σε ελληνο -λατινογενές, τον Όχι, όχι, δεν διαφωνώ μαζί σου σε αυτό το θέμα. Αλλά ξέρει κάτι, ναι. ε, όταν ναι. μιλάμε για αυτέ τι κατηγορίε. Αυτό μπορεί να ήταν ενδιαφέρον. μιλάμε για τι. Ακόμα και να ήταν πραγματικά τουρκική καταγωγή, δηλαδή είναι άνθρωποι που ήρθαν το 1669. Ναι. Μετά την πτώση του Χάντακα. Ναι, Αν στην ναι, ναι. πραγματικότητα είναι άνθρωποι που έχουν έρθει στη Γρήπη μετά από αυτού που ήρθαν στην Κύπρο το 1571 yes. οι οποίοι αποτελούν τους λεγόμενους Τουρκοκύπριους οι οποίοι βέβαια ήταν Τούρκοι με τη συνθήκη τη έως το 1923, κανένας δεν τους έλεγε αλλιώ. Άρα τι εννοώ με αυτό αν δεχόμαστε ότι αυτοί που είναι οι έχουν κάνει τόσες αναμίξεις με ελληνοκύπριους και τελικά μπορεί να έχουν τον παππού ή τη γιαγιά ή τον προπάπου που ναι είναι με καθαρά ελληνικό όνομα και επίθετο ναι. είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται και στην Κρήτη και έγινε μάλιστα και σε λιγότερο χρονικό διάστημα έτσι δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις ουσιαστικά μιλάμε για το 1669 μέχρι την περίοδο του 97 και μετά έχουμε την προσάρτηση αλλά η ποσάρτηση έγινε για άλλους λόγους πιο αργά. Τι θέλω να πω. Ε, δεν βλέπουμε αυτές τις αναλογίες και λέω το εξής, για να καταλάβεις πού το πάω. Άμα ξαφνικά όλοι οι Τουρκοκύπριοι της Κύπρου έφευγαν. Και ξαφνικά έβλεπες ότι όλοι πάνε στη Ρόδο, αλλά κανένας δεν πατάει το πόδι του στην Τουρκία. Τι θα σου φαινόταν παράξενο. Εννοείται. Ε, είναι αυτό που έγινε με την Κρήτη. Ναι, όμως μάλλον αυτή την κουβεντούλα έτσι τη χαλαρή που κάναμε τώρα με τα περιστατικά διαπιστώνουμε σε σχέση με την υψηλή πολιτική νεκό ότι το έργο έρχεται από πολύ παλιά Σωστά χρο... από την πτώση τελος πάντων της πόλης και μετά είναι τα γεγονότα Γι' αυτό είναι καλό να ασχολούμαστε και με την βαθιά ιστορία που επιτρέπει να συνδέουμε <laughs> γεγονότα που φαινομενικά είναι σε τεράστια απόσταση χρονική αλλά συνδέονται ναι. Έτσι, ένα παράδειγμα που χρησιμοποιώ συνήθω για να είναι υλοποιημένο είναι να πούμε ότι πόσο μοιάζει η διάταξη των καραβιών τη εισβολή του 1974 με την διάταξη των καραβιών τη εισβολή του 1571. Ναι. Και στην Αμόχωστο, εκεί στο λιμάνι, και εκεί που πήγε, τα πρέπει να το είδε αυτό, υπάρχει υποτίθεται. Ε, κάτι το καλλιτεχνικό το οποίο αναφέρεται στην εισβολή του 1571 ενώ αυτό το πράγμα βέβαια το έφτιαξαν μετά το 1974 δηλαδή για τους Τούρκους το 1974 είναι η δεύτερη απόπειρα να κατακτήσουν την Κύπρο mm. και όχι βέβαια η πρώτη εισβολή όπως το λένε μερικοί που δεν μπορούν mm. να αναλύσουν τα γεγονότα όταν είναι πιο παλιά από το 1960 Άρα, όσοι μπερδεύονται και τα συνδυάζουν τα 74 με τα 60 και 63 ναι. και δεν κοιτάζουν τι γινόταν το 1571, είναι πολύ απλά δεν προσέχουν αυτά που μας διδάσκει η ιστορία σε βάθος χρόνου, ενώ αυτά είναι που πρέπει που να προσέχουμε. δένουν και γράφουν την σύγχρονη ιστορία. Ωραία, λοιπόν, ε, έχουμε χρόνο, θα μα διαθέσει άλλο χρόνο, να κάνουμε και ένα διάλειμμα να πάει κανεί να πει και ένα νερό από του φίλου και να συνεχίσουμε με τον ίδιο. βεβαίως, βεβαίω, ό,τι θε. Ωραία. λοιπόν. Άρα, ε... με παίρνει ε, μόλι τελειώσει. Όχι, δεν το κλείνω, έτσι, βάζω ένα μουσικό διάλειμμα θα μιλήσω. Α, α, θα κάνω ε... και μυστική συνομιλία, την ώρα του μουσικού διαλύματο. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, στο πρώτο μέρο τώρα κλείνω ότι βλέπω να γίνονται τα γεγονότα έτσι. Έχουν βγάλει Pink Floyd ένα δίσκο του 80 τόσο που λέγεται Final Cut Και μάλλον είναι η εποχή αυτή πλέον Νίκο τώρα ε? Ωραία μ' αρέσει Σου φωνείς? Ναι ναι μέσα Πάμε λοιπόν Εδώ είμαστε από τη φίλη Νίκος Λιγερός. Μετά από τόση ώρα βάλω ένα τζαζοκοματάκι να χαλαρώσουμε Και επανερχόμεθα συντομώς Day, my life was filled with rain. Sunny, when you smile at me, it ease my pain. The dark days are gone, the bright days are here. My sunny one shines so sincere, Sunny. Oh, I'm so true. I love, yeah. I thank you for the sunshine Εδώ είμαστε από τη φύλη εμβόλυμη εκπομπή σήμερα εδώ που κλείνουμε τη βραδιά με τον Νίκο τον Λιγερό πλέον τον φίλο εδώ του σταθμού και δικό μα και είναι τιμή μας και ικανοποίηση διότι συνεννοούμεθα πλήρω όπως και το κοινό που βλέπω που γίνεται τη κακομήρας μέσα και έχουμε Νίκο πάλι στο πω γιατί είναι για όλους μια ικανοποίηση πάρα πολλά δορυφορικά σήματα από Καναδά, Αμερική και από Στοχόλμη μέχρι Μπρισμπέιν. Ωραία. Άρα ε, επαναλαμβάνω, γιατί είχαμε αφήσει ένα κενό και κάτι το. Ε, μια εκκρεμότητα για τον Καναδά. Άρα μπορώ να σου πω τώρα ότι 15 του μηνό θα είμαστε Οτάβα, άραγο όπω λένε εκεί πέρα. 16 θα είμαστε Μόντρεα και 18 Τορόντο που λέγαμε προηγουμένω. Καλά, καλή τύχη. Χαίρομαι και το που και αναφορά για τη Στοχόλμη, γιατί είχαμε φάει και εκεί πέρα έχουμε και φίλου. Χαιρόμαστε που ακούν και από εκεί και όσο φορά την Αυστραλία την ξέρεις την αγάπη μας ούτως σε όλος αυτό συνεχίζεται κανονικά. Καλά κάνεις και το λες γιατί οι φίλοι που μας ακούνε τώρα και ακούνε ότι θα είσαι Καναδά και θα δουν εκεί από τα τοπικά μέσα ακόμα περισσότερο ακριβείς ημερομηνίες και ώρες που θα κάνει τις ομιλίε σου να προστρέξουν, να σε δούν περιοχές που θα πας τα έχουμε ανεβάσει πάνω στην ιστοσελίδα στο λιγερός.org λιγερό. άμα, άμα θέλουν οι άνθρωποι να βρουν και ας θα μιλήσουμε και για ενεργειακά όπως είπαμε και τώρα αλλά και για τα θέματα που αφορούν τη Μακεδονία <laughs> γιατί έχουν μια τεράστια ευαισθησία Ωραία. Δεν Λε... προηγουμένως θα είμαστε στη Νέα Υόρκη όπως σου είπα Όπου και εκεί πέρα θα κάνουμε μια διέρεξη Το λέω γιατί μου είπε και για Αμερική ναι, ναι. Αλλά και εκεί πέρα μπορεί να βρούμε ε... ανθρώπους στη Νέα Υόρκη Και θα χαρούμε Εννοείται, έχω και εγώ πάρα πολλού φίλους εκεί Και από την εποχή που έμενα και όχι μόνο λοιπόν, Αυτό είναι το ζωντανό δίκτυο του λυνισμού Έτσι, έτσι Και είναι ε, να, να πω αυτό και να το θείξεις Να μας το αναλύσεις Και να μας πεις και το κομμάτι. Περιρωσία και να κλείσουμε να σε αποδεσμεύσω για να ετοιμαστεί γιατί πετάει σε 24-30 ώρες ο Νίκος, και από Αυστραλία, Γαλλία, Ελλάδα, Αμερική. Εγώ δεν θα το έκανα. Θα ήθελα να κάτσω και μια εβδομάδα σπίτι μου. Σε ήσουν στο, στα ναυτιλιακά, δεν θα το έκανε. Ε, το λέω ρητορικά τώρα. Ξέρω. Α, το λε ρητορικά, αλλά με φίλο είσαι, τι ρητορικά. Λοιπόν, λοιπόν Άρα, άκουσε δηλαδή, με. Ότι κάνουμε αυτό που υπάρχει ανάγκη και χαιρόμαστε που βλέπουμε. Όλους αυτούς τους ανθρώπους σε όλη την εμφύλιο όπου και να είναι γιατί μας αγγίζει δηλαδή ότι συστηματικά κοιτάζουν τα εθνικά θέματα ε, με ένα ύφος που είναι πραγματικά του ρηνισμού και δεν κοιτάζουν τις μικρότητες και όταν βλέπω πόσο ασχολούνται ε, με αυτά που πονούν την πατρίδα καταλαβαίνω ότι στο εξωτερικό δικαιούνται ε, την ψήφο και χαίρομαι όταν θα υλοποιηθεί, γιατί τώρα έχει αρχίσει αυτή η διαδικασία, αλλά χαίρομαι από τώρα για το γεγονός ότι θα μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις άμεσες. Τώρα, όσο αφορά που ήθελες να μιλήσουμε και για το θέμα της Ρωσίας... Επειδή δεν το ε... αναφέραμε καθόλου λίγο... Ναι. Και ότι... ε, κοίτα, αναφερθήκαμε σ' αυτό. Ναι. Σε σχέση με την αντιπαράτηση με το ΝΑΤΟ, ναι. ε, βλέπεις και τα θέματα με Ρωσία-Ουκρανία... Έχουμε και τις εκλογές στην Αμερική όπου έχουμε αναφορές στο Ουκρανικό και βλέπεις ότι επειδή πάει για επανεκλογίο ο Τραμπ συζητάμε για έναν τρόπο διαφορετικό και ξέρουμε ότι υπήρχαν πάντοτε αυτές οι κατηγορίες για παρεμβάσει από το εξωτερικό και τα λοιπά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σίγουρα κάποιο που είναι στη Ρωσία, όπου δεν αλλάζει το καθεστώς ή αλλάζει με έναν τόσο τεχνητό τρόπο, που έχουμε το ίδιο άτομο που είναι συνεχόμενο εκεί πέρα, ναι. και βλέπουμε μια αναλογία και με τον Ερντογκάν. Όπως καταλαβαίνεις, όταν αλλού οι άνθρωποι αλλάζουν κάθε 4 χρόνια ή κάθε πέντε χρόνια, Θεωρούν ότι μπορούν να παίξουν πιο εύκολα τον ρόλο του σε παγκόσμιο επίπεδο Αλλά ξεχνάνε λίγο τις δυνατότητες που έχουν σε σχέση με άλλες Αλλά μπορεί ε, η Ρωσία να μην είναι πια στο βάθος που ήταν αμέσως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωση, ναι. Αλλά έχει ακόμα πολλά προβλήματα δομικά Και πάνω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε την επαφή τη με την Κίνα η οποία θέλουμε θέλουμε ανεβαίνει με έναν τρόπο δυναμικό και μάλιστα απλητικό μερικές φορές γιατί δεν μιλήσαμε αυτή τη φορά για το Hong Kong αλλά βλέπεις ότι παρόλο που απέσσανε μερικά στοιχεία από αυτά που διεκδικούσαν οι άνθρωποι συνεχίζουν να καταπατούν του ανθρώπους σαν να είναι ένα καθεστώ το οποίο είναι βασισμένο πάνω στην έννοια της σκλαβοσύνης και θεωρούν τώρα ότι κάνοντας μια ανακοίνωση που αφορά κάτι που είχαν κάνει μόνο δηλαδή εδώ και δεκαετίες γιατί άμα σκεφτεί ότι άλλαξαν καθεστώς το 1997 να πούν ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη και αυτό τους επιτρέπει να βγάλουν τις μάσκες από τους ανθρώπους που διαδηλώνουν είναι λίγο αστείο, ειδικά στην Ελλάδα όταν μιλάμε για κουκουλοφόρου. Εδώ οι άνθρωποι δεν έχουν καν κουκούλε, απλώ μάσκα που είναι για το στόμα και όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι και για να μην αναπνέουν και τα δακρυγόνα τέλο πάντων. Ε, λέω απλώ ότι άμα ξεχνάμε αυτό το κομμάτι τη Ρωσία, δηλαδή το καθαρά ασιατικό, και κοιτάζουμε αποκλειστικά τη Ρωσία σαν έναν Ευρωπαίο παίχτη, κάνουμε ένα στρατηγικό λάθο γιατί δεν είναι τυχαίο που η Ρωσία. Λέει και για τον εαυτό της ότι δεν υπάρχει ποτέ δύση του ήλιου. Γιατί όντως έτσι όπως είναι δομημένη και το μέγεθος της επιτρέπει να έχει αυτή την ιδιότητα. λέω ότι ποτέ η Ρωσία δεν κοίταξε μόνο το κομμάτι το ευρωπαϊκό. Πάντοτε βασίστηκε σε αυτή την τεράστια έκθεση που αποτελεί ένα στρατηγικό βάθος. Και αναγκαστικά βέβαια παίζει και με την... Ε, Κίνα όπως έχει και επαφή βέβαια και με τη Μογγολία αλλά τι θέλω να πω θέλω να πω ότι άμα εμείς κοιτάζουμε μόνο την πρόσωψη από ένα αντικείμενο που είναι μια δομή ε, και δεν κοιτάζουμε το όλο που έλεγες από την αρχή ότι πρέπει να προσέχουμε και να έχουμε τη μεγάλη εικόνα δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι κάνει η Ρωσία η Ρωσία νιώθει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος από την πλευρά της Κίνας έχει μια αντιπαράθεση αν θες κλασική με την Αμερική και προσπαθεί να παίξει και με την Ευρώπη γιατί βλέπω ότι η Κίνα θα παίξει και στην Αφρική άρα άμα κοιτάζουμε την υψηλή στρατηγική δεν θέλει να είναι σε εντελώς αρνητικό πεδίο δράσης με την Αμερική και προτιμάει να έχει ζώνες που ελέγχει το βλέπαμε πολύ καλά και με την αντιμετώπιση της DAES στη Συρία και στο Ιράκ, θέλει μια ζώνη επιρροή και θέλει να συμφωνεί πάνω κάτω με τους Αμερικανούς ότι εσείς είστε από εδώ, εμείς είμαστε από εκεί. Όταν εμπλέκονται τοπικοί παίχτες όπως είναι η Τουρκία, μπορεί και να έχουν προβλήματα. Απάντως, δεν μιλάμε για μια αναζήτηση με τοπική σύγκριση, γιατί ξέρουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν, ε, βέβαια. αλλά συμπεριφέρονται βέβαια, ως μεγάλοι δύναμη και θέλουν νο, να έχουν το χώρο τους θα τον λέγανε ζωτικό μάλλον, ο οποίο είναι βέβαια τεράσιος, λες και το έχουν ανάγκη και θέλουν να παίξουν και εντός Ευρώπης. Άρα η Ευρώπη από τότε που δημιουργήθηκε από το 57, ξέρει ότι μπορεί πολύ πιο εύκολο να ποντάρει πάνω στους Αμερικανούς παρά στους Ρώσους. Δηλαδή ουσιαστικά οι Αμερικανοί είναι πιο Ευρωπαίοι από τους Ρώσους. Ε, ναι. Άρα, ειδικά όμως το κοιτάξουμε, αν θες και ιστορικά, ποιο πήγε στην Αμερική και από πού προέρχονται. Ε, � αν τον βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο και ο σημαίνος τον βλέπεις και για μας. Δηλαδή όταν βλέπουμε α πούμε και για την Ελλάδα ποιοι είναι στην Αμερική και ποιοι είναι στην Αυστραλία δεν έχουν καμία σχέση με άλλες χώρες. Ενώ νιώθουμε ότι είμαστε πολύ κοντά στους Ελληνα Αμερικανούς και πολύ κοντά στους Αυστραλού, λοιπά. Δηλαδή. Για τους Ευρωπαίους είμαστε όλοι βέβαια μέσα στην Ευρώπη. Άρα, ε, Κλείνω αν πάνω σε αυτό το σημείο λέγοντας ότι είναι λογικό να παίζει ο παίχτης ο Ρώσος διαφορετικά. Εγώ αυτό που βλέπω όμως ότι ακόμα και για τα θέματα τα ενεργειακά και τα οζικά αμέσως όταν εμφανίστηκε το κρίτας Μαζόρ η Ρωσία μπήκε και αόρασε ένα 70% συνένει για να μπει μέσα σε αυτό το χώρο δυναμικά η Γκας όταν ξέρουμε λοιπόν πώς λειτουργούν και σε σχέση με τη Γερμανία, πώς λειτουργούν με τους αγωγούς και ποια είναι τα ωφέλη, γιατί είμαστε και καταναλωτές, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε ε, οι, οι πρώτοι καταναλωτές ενεργειακά του κόσμου. Ε, και μην ξεχνάμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τρίτος μεγάλος πληθυσμό του κόσμου μετά την Κίνα και την Ινδία που προχωράει και θα ξεπεράσει σίγουρα την Κίνα αλλά θέλω να πω ότι δεν είμαστε μια αμελητέα δύναμη ναι. και μπορεί μερικοί από μας να βλέπουν μόνο τις διαφορές στο εξωτερικό βλέπουν το ενίο πλαίσιο και γι' αυτό όταν έχουν και αντιπαράθεση ας πούμε στην Τουρκία με του χριστιανού θεωρούν ότι όλη η Ευρώπη είναι ένα χριστιανικό πλαίσιο, ένα χριστιανικό κλαμπ και γι' αυτό το βλέπουν εχθρικά. Άρα, άμα το κοιτάξουμε εμεί από την πλευρά μα και ξέρουμε ακριβώ ποια είναι η θέση μα πάνω σε αυτέ τι τεκτονικέ πλάκε, με τα νέα δεδομένα που αρχίζουμε τώρα, όπω το είπαμε και μαζί στην αρχή τη συνέντευξη, νομίζω ότι βλέπουμε κάτι το πολύ θετικό και πρέπει βέβαια πάντοτε να είμαστε προστιτικοί σε στρατηγικό επίπεδο για να μην κάνουμε λάθη. Αλλά πάντως βλέπω πολύ θετικότερα πράγματα και θα τα υλοποιήσουμε και θα τα αναλύσουμε και μαζί και σε επόμενες εκπομπές. Αυτό είναι σίγουρο, γι' αυτό δεν ανοίγουμε άλλο θέμα σήμερα. Απλά μία ερώτηση και να σε αποδεσμεύσω. Μιά μισή ή μισή είναι, με ρωτάει συνεχώς ένας φίλος, τι γίνεται με τα 35. Στο θέτο όπω μου το θέτει, δεν ξέρω τι θέλει να ακούσει. Αν έχει ε. κάτι να του πει. Ε μην μιλάει για τα F35. Σουχόι, για τα SUHOI, λέει μάλλον κάποια μπερδεμαχικά. Νίκο, διευκρίνει την ερώτηση πριν κλείσουμε τον Νίκο. Το ολιγερό, αν θε να σου απαντήσει το F35, όχι, όχι, υπάρχουν δηλαδή, μην, μην μπερδευόμαστε, α. αλλά δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ερώτηση. Ναι, ρώτα τον ε, λέει για τα SUHOI. Ε, ε, είναι, είναι πολύ καλά αεροσκάφη, αλλά ε, στην πραγματικότητα σε μερικά σημεία, όχι σε όλα. Πάνω είναι αυτό που λέμε τέταρτη γενιάς δηλαδή τα τέσσερα συνσύν πλας πλας και μπορούμε να πούμε ότι έχει δυνατότητες γιατί είναι ικανό να, να πάει πάνω από 2.700 χιλιόμετρα την ώρα έχει, ε, είναι ικανός να, να ανεβεί για να καταλάβει σε 18 χιλιόμετρα το, το λεπτό ε, ουσιαστικά σχεδόν κάθετο, άρα με διπλό σύστημα, άρα θα μπορούσα να πούμε ότι μοιάζει εντό εισαγωγικών με τα F-15, αλλά άλλες δυνατότητε. Αλλά άμα μου κάνει την ερώτηση να καταλάβω τι ε, είναι το υπονοούμενο. Το συμπληρώνει και λέει ότι αν οι Τούρκοι πάρουν αυτή τη κατηγορία αεροπλάνων θα έχουμε πρόβλημα εμείς. Συμπληρώνει. Αυτό έχει δίκιο. Εδώ, αν ήταν αυτό το υπονοούμενο, το καταλαβαίνω. Γιατί... Έχουμε αναλύσει και μαζί το θέμα με τα F-35 και είδαμε ότι δεν είναι ακριβώς τέλος όπως το ανακοινώνουν. Ε, τα ΣΟΚΟΗ 35 που έρχονται ουσιαστικά για να αντικαταστήσουν κατά κάποιο τρόπο τα 27 έχουν τεράστιες ε, δυνατότητες, αλλά δεν νομίζω η Τουρκία να είναι έτοιμη να περάσει σε αυτό το στάδιο σε σχέση με τη Ρωσία ή μάλλον να το θέσω αλλιώ για να είμαι πιο ξεκάθαρος. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία θέλει να δώσει τόσο απλά κάτι τέτοιου τύπου. Mm. Αλλά απλώς για να μην μπερδευόμαστε, είναι μια τεχνολογία που φαντάζομαι ότι ο φίλος μας μιλάει και για τα σουκόη τουλάχιστον της κατηγορία S, άρα αυτά που εμφανίστηκαν μετά το 2008 τα προηγούμενα, γιατί είναι μια από το 27, δεν είχαν τις ίδιες δυνατότητες αλλά έχουν ήδη ε, δυνατότητες να υπάρχει πώληση και για τα Εμμυράτα αλλά και για την Τουρκία. Άρα δεν, δεν έχει λάθος να θες σαν πρόβλημα ναι. γιατί από τη στιγμή που όντως ε, δεν παίζουμε πια με τα F-35 θα μπορούσαν όντως και είχαν κάνει μια τέτοια ανακοίνωση ε, τον Μάιο, τον Ιούνιο, δεν ξέρω πότε. Θα, θα προλάβουν να τα, τα αγοράσουν. Θα να έχουν αυτές τις δυνατότητες. Να νομίζω ότι προς το παρόν είναι πολύ προωρό γιατί από τη στιγμή που παίζουν πρώτα με τα S-400 θα κοιτάξουν πρώτα να τα πληρώσουν και μετά βλέπουμε τα άλλα. Θα προλάβουν. Η ερώτηση είναι απόλυτα σωστή. Άρα θα τα προλάβουν να τα αγοράσουν ή θα έχουν γίνει τεκτονικά γεγονότα. Α, αυτό είναι άλλο θέμα. Το <ΣΣ> θέμα, ξέρεις κάτι, όταν αγοράζεις ένα αεροσκάφο δεν αγοράζεις μόνο ένα, το θέμα είναι για πόσα μιλάς, τι θε να αντικαταστήσεις και πού θες να τα βάλεις. Είναι ε... πολλά τεχνικά ζητήματα. Ωραία. Λοιπόν, θα σε αποδεσμεύσω με το εξή Επειδή πας Αμερική και έχεις και πάρα πολλέ επαφές εκεί με, τους, με τον Ελληνισμό, η προφητεία σου επίσης του χρόνου είναι εκλογική, εκλογική περίοδος για την, με, τις Αμερικανικέ εκλογές. Ποια είναι? Στην Αμερική έχουμε μπει ήδη σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι κάτι που εκτιμάμε. Αλλά εγώ δεν κοιτάζω αυτό. Εγώ κοιτάζω πρώτα απ' όλα τι θα κάνουμε εμείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ναι. ε, τι μας συμφέρει σε επίπεδο ελληνοαμερικάνικο και μετά κοιτάζω το αμερικάνικο. Άρα όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια σταθερή πορεία θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά θα τα αναλύσουμε μάλλον καλύτερα σε άλλη εκπομπή μετά την Αμερική. Λοιπόν, ε, όταν έρθεις, σε περιμένουμε, θα είμαστε εδώ στο σπίτι. Εδώ θα είμαι, εδώ θα είμαι. Μην μου κάνεις ε, ότι ζητάς κάτι, αφού όχι, θα το χαρώ να το κάνω. Όχι, δεν το λέω με την ενέργεια ζητάω. Λέω ότι με το που γυρίσουμε το καλό, θα έχουμε την άνεση να πάμε παρακάτω, να πούμε φεβαίως, αυτά που δεν είπαμε, να πούμε για τι. Λαθρομετανάστευση είναι θέματα μεγάλα και καλό είναι που θα, θα σε εδώ με άνεση και χωρί πίεση okay, χρόνου okay. Θα πρόβλημα, να το αναλύσουμε χαλό. αυτά. Λοιπόν, σου εύχομαι καλό ταξίδι εκ μέρου όλων των φίλων από παντού που μα ακούγανε σήμερα να προσφέρει το έργο για το οποίο πα εκεί και θα αναμένουμε την επιστροφή σου με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νικό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εγώ θα χαρώ. Καλό βράδυ και καλό ταξίδι. Καλή συνέχεια, και. καλή συνέχεια. Φιλιά σε όλου. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Λοιπόν ήταν μια έκτακτη εκπομπή Με τον κύριο Νίκο Λιγερό αγαπητό σε όλους Γιατί οι θέσεις του είναι και αναλυτικές και ξεκάθαρες Και πάνω απ' όλα ελληνικές Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο Γιατί ξέρω και ο Νίκος την κόβει την εκπομπή Τη φτιάχνει γιατί να ανεβάσει στο κανάλι του θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν και σε εσάς που είσαστε εδώ απόψε Παρασκευή βράδυ 4 Οκτωβρίου του 2019 Και τα υπόλοιπα, θα τα, πούμε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ εδώ με το Χρήστο το Γούδι Καλή συνέχεια σε όλους Θα ακολουθούν επαναλήψεις εκπομπών όπως έχω πει Και θα ξεκινήσω με τη συγκεκριμένη αφού την περάσω στο κεντρικό υπολογιστή Καλό βράδυ σε όλους